Αγύγει ο ισχυρό, άγιο σαφάνατο σε λέει όσονι μα. Εξελέψετε άνθρωπο εφέρουν αυτού και από την εργασία να αυτό κύριων. Προ Θεσσαλονική Δευτέρα, επιστολή Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομε Σοφία Φία, πρόσχων. Αδελφή, παραγέλω μην εν ονόμα του κι Χριστού. Στέλεστε από παντός, αδελφού ατάκτος, αυτή γαρίδατε πως διμιμίστε ημάς, ότι ούκ ητακτήσαμεν εν ημίν, ούδε δωρεάν άρτον εφάγωμεν παράτινος, κόπο και μόχτω νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύστε την αημών. Ούχ ότι ούκ έχωμεν εξουσίαν, αλλήνα εαυτούς τύπον δόμεν ημίν στο μιμίστε ημάς, και γαρότε είμεν προς ημάς, τούτο παρυγγέλωμεν ημίν, ότι ούτου σου θέλει εργάζεστε μη Ακούω με γάρτινας, εν ημίν ατάκτος, μη αλλά περιεργαζομένου. Τις δέτι οὖτις παραγγέλομεν καὶ παρακαλοῦμεν τι ούτης και παρακαλούμεν, διά του Κυρίου ημών Ιησού χριστου εινάι με τα εργαζόμεν τον νέο αυτόν άρτον εστίωσιν. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης ή μην την ειρήνδια παντός εν τρόπο, ο Κύριος μετά ημών. Αλληλούια, Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία, ακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, εκ του καταλούκανου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν, το καιρό εκείνο εστόσο Ιησούς παρα τη λίμ, γενισα, ρετ, είδε δύο επλοιαστώτα παρα τη λίμνην, ιδέα λείς απ αυτόν τα δίκτυα, εμβάζδε εν το πλοίο νοήν του σήμανος, ειρώτησεν αυτόν από της γης λίγων, και καθίσα σε δίδα και εκ του πλοίου του όχλου. δε πάυσα το λαλόν, είπε προ τον Σίμωνα. Επανάγαγε στο βάθο και χαλάσατε τα δίκτυα ημώνισάγραν. Και αποκριθήσω Σίμωνα, είπε αυτό. Επιστάτα, διόλι την εκτό σου δεν ελάβομαι. Επίδε το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο. Και τούτο πίσαν συνέκλεισαν πλήθο συγχθείων. πολύ, διαιρήγνη τότε το δίκτυο αυτών και κατένευσαν τις μετόχοις της εν το εταίρο πλοίος, του ελθώντας συλλαβέστε αυτής και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόναση του Ιησού λέγον έξελθε απέ μου ότι αν μαρτολόση αμαρτωλώσιμοι Κύριε φάμβος γαρπεριέσκεν αυτόν και πάντα του συναυτό επιτιάγρα θιάγρα των νυχθείων εις συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκουβον και Ιωάννην, Ιούζεβεδέου, ήσαν κοινωνή το Σίμονι, και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού από τουν ανθρώπισε εις ζωγρόν, και καταγαγόαντες τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό Δόξα Κύριε, δόξα Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων Θεού Εκκλησιών και τη των Πάντων Ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρκεπισκόπημου Αθηναγόρου, Παντό του Κλήρου και του Λαού του κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγία Στύνετο Ιδορτούτο, τη δυνάμη και ενεργία και φυτίση του Αγίου Πνεύματος του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του καταβευθύνε μήν την θείαν χάριν επί της μόνο του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του γεννές των θεών ημών συνεργό και αντιλήπτωραν εις κατά των θεών αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ των δούλων Θεού, δημοσθένους Ελένης Χαραλάμου, Σωτηρία Νικολάου Νικολάου Νικολάου, Σωτηρίου Σοφία Αγγέλου, Ελένης Πυρίδων Γεωργίου, Νικολέτα Σπυρίδωνο Δημητρίου Κωνσταντίνου, Παναγιώτου Παναγιώτου Μάριου Δημητρίου και υπέρ του ε, ΘΥΝΕΠΑ αυτού στην χάριν του Αγίου Σου πνεύματο, αντιλαβού όσων λέει και διαφύλαξαν. Η ο Θεό τη Ιχάρητη, τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη ενδόξω δε Σπίνσιμων, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία, μεταπάντων των Αγίων Μνημονεύσανδε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή νυμών, Χριστό το Θεό παραθώ μεθα, ότι πρέπει σύ σαν δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιόν και το Αγιο την Ιν η Αΐ και ο Σώνας των αιώνων του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Ο Θεό, η μόνο το πικρόν είδωρο ευμοησέω του λαού Ισλικίτα και τα βλαβερά είδατε από Ελισαίου. Άλλα θεραπεύσα και τα γιορδάνο ρίθραγεά σα διαχράντω σε επιφανία. Αυτό καινι δέσποτα αγίασον το ειδωρτούτο, τη δυναμική και ενεργία και πφυτή του αγίου ώστε γενέστε αυτοπάση τι ερευμένε και μεταλαμβάνουσε εξ αυτού πηγή ευλογία ή ιατρίων παθών, αλεξιτήριων πάση επιβουλή ορατήστε και αγοράτου. Ότι εσύ πηγη των ιαμάτων Θεός ημών και εσύ την δόξα Συν το ανάρχο πατρίγιο το παναγίο και αγαθό και ο σου πνεύμα Την και αγή και των Ηρήνη, πάση τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομεν Κλείνον, κύριε Τόουσ και επάκουσον ημών, Βανιωρδάνιου απ' τη στένα καταδεξάμενο και σα τα και πάντα του του το το πρόσχημα, και ημάς, ναι, του αγιασμού σου, διατηστού του είδατος, τού, του αγιασμό των των την δόξα, και Συν το αμάρχος πατρίγιο το παναγίο κι κι ο ποιος πνεύμα την ή και ο σώνας των αιώνων. των λαών σου και ευλογισον την κληρονομία σου. Νίκας τις βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενο, και τόσον φυλάτων βιά του σταυρού σου πολιτεύμαν. Σώσον, κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρον. Είμαστε λοιπόν στον αέρα στους 94 και 3. Είμαι ο Νίκος Καραμπάσης. Ξεκινήσαμε από τις 10 το πρωί το νέο πρόγραμμα με τον αγιασμό, με τις ευλογίες της θεία αρχής για να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε όλους που παρευρεθήκατε στον αγιασμό του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ελπίζουμε η καινούργια χρονιά να είναι μια δυναμική χρονιά για όλους. Ευχαριστούμε... Ε, όλους του ακροατέ που παρακολουθήσατε τον αγιασμό, έναν αγιασμό ε, που ήθιστε και σε οποιαδήποτε καινούρια επιχείρηση, οποιαδήποτε καινούρια ε, ε, δουλειά γίνεται. Ευχαριστούμε τον Πάτερ Μιχαήλ που μας θύμισε την παρουσία του και ε, συνεχίζουμε ε, δυναμικά. Σόν δωρε ο, ο τό και πάρθε Παρορώσα τα πλειμελήματα ημών και παρέχουσα η άματα τη εμπιστηλαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε, του κυρίου Δεϊθόμεν, κύριε Λέισον, δέσπατα κύριε Ισού, Χριστέο Θεόσημων, ο, ο αρήτο φιλανθρωπία το γένος των ανθρώπων. Επισκεψάμενο και πάστις τη τη συνευλογίαν επιχορηγή σα, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν. Έπιδε και είναι πιτου δούλου σου δημοσθέν, Ελένη, χαράλαμπο, εσωτηρία Νικόλα, ο Νικόλα, ο, ο Σωτήριο Σοφία Άγγελο. Ελένη Σπυρίδωνα, Γεώργιο, Νικολέτα Σπυρίδωνα, Δημήτριο Κωνσταντίνο Παναγιώτη, Παναγιώτη Μάριο Δημήτριον, Βασίλειον Ειρήνη, του ελωμένους σου το κράτη τη Χίο προσπορισμών και ευλόγησων αυτούστε και τα έργα αυτών. Τήρησων αυτού ανεπηρεά του παντό κακού. Επειδή ψιλεύω να φτίστε και τι ενδάφτε εργαζομένε, ειρήνη, αγάπη, ομόνοια και δικαιοσύνη. Πάρεχε τη δούλη σου τούτη πλούσια τα ελέη σου, και κατεύθυνουν τα διαβήματα αυτών εις αγαθών, ότι Θεός ελαίους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αίκαιος όνας των αιώνων, του Κυρίου δε ηθόμεν, Επουράνει η βασιλέφω επί τον χερουβήμ εποχούμενος, η ελπίς πάνω των περάντων τη γης, όταν μακράν, Επάκουσον ημών δεωμένο σου εν τη ώρα ταύτη και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων. Αγίασον κύριε τη δυνάμει σου των σταθμών τούτων, όνει δόξαν συν και ησπηρεσία τη αληθία εστίσαμεν. Ευλόγησον κύριε των σταθμών τούτων, ή να διηγείται την δόξα σου και αναγγέλει δια των κυμάτων του εθέρο ποιησιν των χειρών σου. Εξαπόστηλουν το φως σου και την αλήθειά σου επί πάντα σου διακονούντα εν το σταθμό τούτων, ή να η γλώσσα αυτών μελετά την δικαιοσύνη σου. Ισδόξα συν προσφέρομαι το σταθμό τούτων, τον οποίο τη ει και τη ει δυνάμει εστίσαμεν. Στερέωσονουν κύριε τον σταθμό τούτων, ή να την γέν εξέρχεται ο φθόγκο αυτού, και ει τα πέρατα τη οικουμένη στα ρήματα αυτού. Ευόδωσον πανάγαθε τον σταθμό τούτων, και κατάστησον αυτών πηγήν φωτό αληθεία και χαρά, ή να ενείχω καθαρό και οδέ πνευματικέ και λόγι θερπνή και εφραίνεται ο λαό σου. Και πανταχού εξ, εξ, εξυκνείται η φωνή τη και ει δόξαν του τιμίου ονόματό σου Αμήν. Δόξασε ο Θεό δόξα Σιμών, η Χριστό Σου Αληθινό Θεό τες τεσπρεσβίε και Παναμό Μαγεία, Αυτού μητρός Τι αδυνάμει του τιμίου και Ζωβίου Σταυρού, Προστασίε των τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, Οικεσίε του τιμίου ενδόξι, προφή του και Ιωάννου, τον Αγίον, και Σταυματουργού των Ουσίων και Θεοφόρων Πατερωνημών, των Αγίων και Δικαίων θεοπατόρων, η και Άννη και Πάντων Αγίων, Ελείσαι και Σώσαι ημά, ο και Φιλάνθρωπο και Ελείμον Θεό. Διευχών των Αγίων μόν Κύριε Σου Χριστέο Θεό, Ελείσων και Σώσων ημά. Σα εύχομαι καλή αρχή, καλή και ευλογημένη χρονιά να έχετε και επιτυχίε στο σταθμό σα. Σα ευχαριστώ πολύ, πολύ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 Είμαστε λοιπόν ξανά στον αέρα στου 94 και 3, είναι ο Νίκος Καραμπάσης και από τις 10 μέχρι τις 12 κάθε μέρα θα είμαστε εδώ για να τα λέμε, για να είμαστε μέσα στον παλμό των γεγονότων, άλλωστε ο τίτλος εκπομπής είναι «Ο παλμός των γεγονότων». Βέβαια αυτή την ώρα μετά τις ευλογίες από... Την Θεία Αρχή, από τον Κύριο, από, την, από τον Άναρχο, ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει, αλλά νομίζω ότι οι ευλογίες για να πάμε καλά είναι αυτονόητες. Είμαστε όλοι τώρα εδώ η παραγωγή όσοι είμαστε στο στούντιο, για να πούμε όλοι από δυο λέξεις. Λύπλα μου τον Άγγελο Τομόσκοβα. Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή αρχή, καλή αρχή και να πάνε όλα καλά. Εγώ πιστεύω πολύ στα νέα ξεκινήματα πιστεύω πολύ στι παρέες οι παρέες γράφουν ιστορία που λέει και ο Διονύσης και νομίζω ότι με καλή χημία όπως φαίνεται ότι όλη η ομάδα διαθέτει το θρηγλικό ραδιόφωνο θα παραμείνει θα... θρηγλικό και θα επεκτείνει την επιρροή του να το πω έτσι θα επεκτείνει το ακροατικό του κοινό τους ακροατές τους σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα εύχομαι να είμαστε γιείς όλοι ε, καλή αρχή και να πάνε όλα καλά να πάνε όλα καλά βλέπω έχουμε και γλυκά εκεί η Κώστα βλέπω ε, να μην <laughs> έχουμε γλυκά, ναι λοιπόν έχουμε θα μοιράσουμε <laughs> <laughs> λοιπόν ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο Δημήτρης εδώ εδώ Δημήτρη εκεί. διατάξτε εγώ είμαι καινούριος εδώ, ε... εδώ. Εσείς να είναι λένε ονοματεπώνυμα ναι. ναι, το βράδυ το ονοματεπώνυμα 6-9 το βράδυ ε, εγώ δεν έχω να κάνω με τα γεγονότα, αλλά κάτι έχω. Κάτι έχει έτσι. Το βράδυ. Τι ώρα θα σα ακούμε? 9 με 12. Θεού θέλοντο. Ε, 9 δεν έχει κίνηση δηλαδή Πιστεύω ότι όλοι όσοι είμαστε τα αυτοκίνητα ή σπίτι μα εκείνη την ώρα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι στου 94 και 3. Έτσι. Είναι απαραίτητο να είστε για να μου πείτε για τη γνώμη σα. <laughs> Ωραία. Δράκι, σας ρό... θα τηλέφωνο και θα σα το κλείνω το όλο το, Ζάκι, το βράδυ. <laughs> Λέτζέπελη, πάντω εμένα μου δείχνει ότι θα είναι ροκ. Ό,τι και να είναι ροκ Δεν πιστεύω στο. Θα σου πω, πιστεύω ότι ο άνθρωπος που λέει ότι ακούω μόνο αυτό το είδος μουσικής, σωστό, δεν ακούει σωστό, μουσική. Σωστό, σωστό. Ε, Δηλαδή, θα το έλεγα το βράδυ, αλλά να το πούμε τώρα, ότι αν ψάξεις τα συντή που έχω στο αυτοκίνητο, θα βρεις από Britney Spears, μέχρι το βαρύ ροκ. Ναι, αλλά μπλουζάκι με λίγο κόκο τσάμα, αφορά. Ε, <laughs> Όχι, θα φόραγα την ίδια ίσω. αλλά τέλος πάντων, ίσως. <laughs> Λοιπόν, ε, λοιπόν ε, η heavy metal, η rock μουσική yeah. yeah. Πολύ καλησπέρα <laughs> Καλημέρα μάλλον και από μένα Λόγω συνήθεια σήμα καλησπέρα με κάθε μέρα 5 με 7. Εύχομαι να έχουμε μια, ένα όμορφο ξεκίνημα Με χαμόγελο, δύναμη, όμορφη συνεργασία Να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι <laughs> με ωραίε μουσικές και θα προσθέσω σε αυτό που είπε ο φίλος πριν, ούτως ή άλλως η μουσική είναι μία και γράφεται από συγκεκριμένες νότητες. Οι ώρες είναι πολλές, αυτά που αισθανόμαστε είναι πολλά και οι στιγμές μας. Όπορφες μουσικές, να είναι όλοι οι ακριάτες, συντονισμένοι στον 6F94,3 και είμαστε ένα σώμα μια ψυχή. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλου. Να είσαι καλά, πολύ δυνατά, έτσι πάμε και έχουμε τώρα... Καλημέρα και από μένα, εγώ είμαι ο Παναγιώτης μαζί θα είμαστε κάθε Σαββάτιο και Κυριακή με όλα τα αθλητικά σε ένα πολύ ανανεωμένο ροκ αθλητικό μαγαζίνο με ρεπόρτερ από όλες τις ομάδες για να μας δίνουν τα τελευταία νέα μέχρι και τένις, μέχρι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι και πολλές συναντεύξεις με πολύ καλούς και όμορφους καλισμένους. Καλή αρχή σε όλους και χάρηκα πολύ για όσους δεν θα γνωρίσει. Καλή δύναμη, καλή αρχή. Κώστα. Καλημέρα για επόμενα. Κώστας Νικολακόπουλος και η εκπομπή Action Wheels κάθε Σάββατο 10 με 12. Ε, θα ξέρουν οι περισσότεροι φίλοι γιατί είμαι τρίτη χρονιά εδώ, οι περισσότεροι φίλοι του σταθμού, ότι μιλάμε, τα λέμε όλα με καθαρό λόγο και κυρίως την αλήθεια ε, γι' αυτό και υπάρχουν και ψιλοκοντρίτσες αλλά δεν πειράζει, μες το παιχνίδι είναι κι αυτό και θα από θα έχουμε και μια καινούργια εκπομπή κάθε Τετάρτη 4 με 5 μαζί με τον Γιώργο Κογκαλίδη που θα μιλούμε εκτός από τον μπάσκεπ που θα μιλεί ο Γιώργος εγώ θα μιλάω και για βόλεϊ οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε Πάρα πολύ ωραία Λοιπόν, Άγγελε Νίκο Εμείς έχουμε, το... θα έχουμε Εμείς οι δύο θα έχουμε το βαρύ πολιτικό Το ε? βαρύ πολιτικό φορτίο το έτσι άχαρο, το, άχαρο. το άχαρο μάλλον ναι, γιατί... Πώς λοιπόν, θα κάνουμε και για μουσική εκπομπή <laughs> Τι λέει ο κύριο <laughs> Δήμος εδώ Δεν να κάνουμε και εμεί για μουσική ο... εκπομπή το βράδυ Έχουμε <laughs> Εκ των συντελεστών του σταθμού Η ψυχή, ο άνθρωπος μα βοηθάει Πάντα σε οτιδήποτε Που αφορά και, ακόμα τεχνικά ε, Γραφειοεκρατικά Γενικά ο άνθρωπος, του όλων μας εδώ. Είναι το φίλουμε αρκετά. Είναι ο Βασίλη Κόλτσο, παλιό ε, ε, από τον Αντένα, την Αέρα, την Ερτε, γενικό ε, άνθρωπο στο μέσο. Δύο Είτε. λόγια και από τον κύριο Κούτσο. Καλημέρα. Εγώ από ό,τι είμαι φίλο στο σταθμό και τίποτα άλλο. Ε, Διακρίνοντα το χαμόγελο στα πρόσωπά σα, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα αισιόδοξο και εύχομαι και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, θέλουμε τις ευχές. Θέλω να τι ήταν το συστατικό που έκανε πετυχημένου ε, σταθμούς ραδιοφωνικούς πλειοπτικούς. Είναι αν το αγαπήσατε όλοι και αν θέλετε να δουλέψετε γιατί πάντοτε θα περάσετε και κρίσει, θα περάσετε δυσκολίε, αλλά οι περισσότερες εποχές θα είναι ευχαριστές. Αλλά πρέπει στα δύσκολα να μπορείτε να ανέξετε. Από εκεί και είναι θέμα η καλή συνεργασία που θα έχετε, γιατί πρέπει να το δείτε σαν η δική σα δουλειά. Αν το δείτε με το σκεπτικό ότι ήρθα εδώ να κάνω μια ποδί, να πάρω κάποια χρήματα και να φύγω, ε, αυτό εντάξει, δεν δημιουργεί αισιόδοξε προοπτικέ. Πρέπει να το δείτε σαν να είναι η δική σα δουλειά. Έτσι. Με, μόνο έτσι πιστεύω ότι υπάρχει ένα <χει> φω παρόλα την κρίση, παρόλα αυτά. Υπάρχουν μέσα που στέκονται, υπάρχουν και μέσα που με πολλές δυνατότητες δεν στεγούνται. Γιατί είναι κάτι που, πώς να το πω, πολύ τυπικό. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, λοιπόν, αν το δείτε γλυκά οικογενειακά, ε, πιστεύω ότι θα πάτε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, θέλουμε ευχαίες, θέλουμε δύναμη. Και πάμε να κάνουμε ένα από τα παλιά, θα έλεγα, έτσι. Λίγο που είχε μεράκι, κέφι, και λίγο εραστεχνισμό. Είναι και κάτι που το έχει έναν έτσι, γιατί για ναι. τα ε, τα κλησία θα έχει βαρεθεί όλα τα, αυτά τα τυποποιημένα τα έχει βαρεθεί είναι λοιπόν στο χέρι σα να δουλέψετε, να το αναδείξετε να έχετε εσεί εσείς δουλειά σα και να σας όλοι ευχαριστούμε Ευχα... ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε. Τώρα, η Ελένη η Ελένη Ζώη η τη ψυχή της διαχείρισης του σαφού ο άνθρωπος θα φέρει τα λεπτά <laughs> αλλά λοιπόν πρέπει να την έχουμε όλοι στα όπα όπα υπέρστην και διεθνικό τμήμα, μαζί με τον Μπάμπη το, το λιγούδι. Μπάμπη, Καλημέρα, λοιπόν. Εύχομαι καλή πορεία σε όλους, παλαιότερους και νεότερους, που τους υποδεχόμαστε όλους με αγάπη και ενθωσιασμό. Κύριε μπάμπη. Ε, Ανοίγουμε σε μία οικογένεια, γιατί έτσι θέλουν οι διοκτήτες, και έτσι είναι αγρικός, και πιστεύω ότι θα να είστε και εσεί καλά και να έχετε δύναμη. Να αντέξουμε όλοι, Άγγελε. Έχουμε και έναν ακρόατη. Ah, <laughs> και ο Junior, Και <laughs> ο <σαφανιάρης laughs> Junior, επόμενο. Αυτό θα συνεχίσει yeah, yeah, yeah. τη δυναστεία yeah, yeah. τη ραδιοφωνική. Εμεί είμαστε από το 1980 ουσιαστικά στα ραδιοφωνικά, το 89 με την ελεύθερη ραδιοφωνία. Αυτό θα είναι από το 2025 και Ψηφιακή. Για πες μα πως τη λες Καλή σας επιτυχία. Λακωνικό, αλλά ουσιαστικό. καλή επιτυχία. Τι τάξη παζαβολίου. Ανοίγω και τα έκτι, σχολεία, έτσι. Έκτη. Oh. Yeah. Ωχ. Ζόρι, ζόρι. <laughs> Δεν υπάρχουν. Καλή επιτυχία και καλή πρόοδο. <laughs> Με εσά θα κάνουμε τη διαπραγματεύση μετά από 10 <laughs> χρόνια. Είμαι και τον κύριο Σμίρα, <laughs> το, ο καλλιτέχνη. <laughs> Ο μας δεν Είναι πίσω Ο θα πει γιατί είναι εδώ η ψυχή του σταθούν χρόνια επίση. Έχουμε το καινούργιο να πάνε όλα καλά. Να έχουμε επιτυχία και από ό,τι βλέπω από τους συντελεστές είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει. Ο Σωτήρης ο Καμπούλης. Ο, ο Σωτήρης ο Καμπούλης, ο, ο... ο οποίος είναι πούμε... πόσα χρόνια Σωτήρη εδώ. Από το 89 ασχολούν το ραδιόφωνο, παλιά στο Ξένιο, όταν ήταν δημοτικός ο σταθμός και τώρα πλέον στον 6 να ξεφύγουμε. Μα... Ε. Είδε πολλά. <laughs> Μεγάλη εμπειρία. Μα έφερε πίσω τώρα. Μας Θυμηθήκαμε, Θυμηθήκαμε τα παλιά, αλλά νομίζω ότι τότε, ξέρεις, αυτό που είπε, είναι το πιο σημαντικό. Το μεράκι που λέμε. Ε, θυμάμαι που ακούγαμε από τη Συρία του πειρατικού, και πριν το 1989, που περνάγανε τα ραδιογωνιόμετρα, που του έκαναν του πειρατέ, του ψάχνανε, που πιάγανε τι κεραίε. Και... Έχει πάει μέσα. <laughs> <laughs> <laughs> <είχες> πάει μέσα. <laughs> ναι. Εγώ ήθελα πάρα πολύ. <laughs> <laughs> μαγική διαδικασία το ραδιόφωνο για μένα. Είναι έρωτα. Ένα μέσο που το αγαπώ πάρα πολύ Έτσι, Έτσι, και γι' αυτό έχει γίνει και δημοσιογράφο. Για να μπω στο ραδιόφωνο, αυτό μου αρέσει. Ε, και νομίζω ότι αυτό λείπει, yeah. πραγματικά λείπει από τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή τώρα υπάρχει αυτό που yeah. είπε ο κ. Μπέλτσο, τα τυποποιημένα, ε, το, καλά, τα playlist κτλ. Συγκεκριμένε επιχειρηματολογίε, συγκεκριμένα. Εμεί ξεκινήσαμε νέτρα. με άλλε εποχέ. Δεν είχαμε ούτε κομπιούτερ ούτε τίποτα. Ήμασταν yeah. με δύο μη καπαντίο, κασετόφωνα <laughs> και τέτοια. Κασετόφωνα, dabbing και τέτοια. Πομπίνες. Πομπίνες, ναι. Εγώ τα ξεκίνησα που έκανα ε, μοντάζ με πομπίνες που κόβαμε με τα ψευδέκια ναι, ναι, ναι, ναι. και κολλάγαμε από πάνω. Λοιπόν, ε, δες δες, πάω, αυτά ναι. ελπίζω να το ξαναφέρουμε. Στο Οι το ωραίες κόσμο. μέρες του Οι ραδιόφωνο μπορούν μές. να ξαναγυρίσουν. Αυτό, Ο XFM είναι εδώ για αυτόν τον λόγο. Πιστεύω ότι μαζευτή είχαμε όλοι μια καλή παρέα, όπως είπε, σε μια καλή χημία για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ραδιόφωνο. Και άγγελε, όπω είπαμε, εμεί θα έχουμε το άχαρο κουμπί, έτσι. Εδώ, το το κουπί πολιτικό. <laughs> είναι πολιτικό. Λοιπόν, εσύ 12 καθε πρωί, εγώ εγώ καθ' ναι. πρωί. Ακολουθώ, σκητάλι με την εκπομπή πολιτικό ηλεκτροσόκ. Πολιτικό ηλεκτροσόκ, να... ε, ε, Ναι, ήταν μια ιδέα που έχει να κάνει με, το, με, το ηλεκτρικό, με τον ηλεκτρικό ήχο τη ροκ μουσική. Ε, βέβαια, όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, η μουσική είναι μία, απλά έχει διαφορετικά. είναι συγκεκριμένε συνότητε. Ε, θεωρώ, α πούμε. Ο ηλεκτρικό ήχο, ε, τον ηλεκτρικό ήχο πω να το βρει και σε ένα ζεμπέκικο. Το ηλεκτρικό ήχο μπορεί να το βρει και σε, ε, σε ένα ροκ τραγούδι, πολύ γνωστό ή ε, διαφορετικά. Αλλά ε, σημασία έχει ότι αυτό, εγώ ήθελα να δείξω λίγο τον ροκ χαρακτήρα του σταθμού, αυτό το, το, το ηλεκτροσόκ που λέμε. Εμπνεύστηκα να σου πω την αλήθεια από του Σαββόπουλου του τραγούδι, το ηλεκτροσόκ που λέει ο Σαβόπουλο ε, σκηνέ ροκ, ε, αγωνία για ηλεκτροσόκ. Και το πολιτικό βεβαίω, γιατί δίνει και το στίγμα τη εκπομπή, είπαμε το Δήμο να το ονομάσουμε έτσι, πολιτικό λεπτοσό, και να δίνει και ένα στίγμα στο πού θέλουμε να το πάμε. Με την έννοια ότι ε, δεν θέλουμε να κάνουμε μια από τα ίδια, μια πεπατημένη, να ακολουθήσουμε. Θέλουμε να έχουν ουσία και τα σχόλια και οι συνεντεύξει, άποψη να βγαίνει συγκεκριμένη, να βγαίνει ουσία από αυτού που φιλοξενούμε ω συνεντεύξιαζόμενου, να καταλαβαίνει και ο κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει. Με απλά λόγια και χωρί ε, φιωριτούρε. Σωστό. Σήμερα τι έχει προγραμματίσει για τη δική σου εκπομπή, Σήμερα θα έχουμε. Θα το πάω θεσμικά. Ε, παρότι θα είναι τελευταίο που θα βγει, θα έχουμε τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Μάρκο Μπολάρη, νεοοορκυστή νεο για δεύτερη φορά στην κυβέρνηση τη ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό Πασόκ. Τώρα είναι υφυπουργό εξωτερικών με αρμοδιότητα για θέματα ε, εκκλησιών. Ε. Θα έχουμε τον ε, αντιπρόεδρο τη Δημοκρατία, τον Άδωνο Γεωργιάδη. Στην πρώτη ώρα τη εκπομπής. Και θα έχουμε και τον πρώην υπουργό και βουλευτή του, τον του Πασό και βουλευτή του, του Κινήματο Αλλαγή, Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ε, απ' όλα είναι. Ε, είναι η ναι. βουλευτική ομάδα. Κοινά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και είναι άλλη με το πρώτο κύριο Γιάννη Μανιάτη, ε, με τον οποίο θα δούμε ε, με όλους μάλλον θα συζητήσουμε τον απόϊχο της ε, ΔΕΘ, του Αλέξη Τσίπρα. Και... Θα έχουμε και, μια, και κάποιες συνομιλίε, υπάρχουν και κάποιες καταγγελίε. Ελπίζω να τον, να τον πετύχω και την ώρα. Τον, τον πρόεδρο της Ένωσης, φωτορεπόρτερ Ελλάδα, στον Χρίστο τον Πόλη, το ξέρει στον Χρήστον τον Για τα όσα έγιναν χθες το στη, Σαλονίκη. στη Σαλονίκη. Ε, θα έχουμε και ένα παλιό στον Άρα, θα τον πάρω τηλέφωνο... Χρόνια στον αγαπητό του Τουρκάνη, να μα πει και αυτό τα καλορίζικα. Αυτά έχω Πάρα πολύ ωραία. <investTurnệu> νομίζω ότι <εκ gemacht> θα πρέπει να είναι όλοι συντονισμένοι <superv Franz> στου 94 και 3 γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εμείς ε εγώ θα ξεκινήσω να έχω ένα δώρο για τους ακροατές μας, uh -huh. ε, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Γιατί? Γιατί η ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις γίνεται υποχρεωτική από το χρόνο. Mm -hmm. Άρα λοιπόν θα δίνουμε εμεί δωρεάν ένα πρόγραμμα περίπου αξίας 500 ευρώ κάθε εβδομάδα, σε όποιον τυχερό, δηλαδή. έναν λογισμικό, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για κάθε ελεύθερο επαγγελματία, για κάθε μικρή επιχείρηση. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό θεωρώ, είναι χρηστικό δώρο, μια και ε, είμαστε ε. Σε εποχή παροχών, ακούσαμε παροχές, ας ξεκινήσω και εγώ με παροχές, <laughs> <λίγο> <laughs> να καλοπιάσω τους ακροατές μας. Βεβαίως θα, έχουμε, θα μιλήσουμε και με τον, για τα οικονομικά για τη ΔΕΦ με τον Νίκο τον Ιγκλέση και τον Στέλη τον Φωτόπουλο και βεβαίως θα έχουμε τον πρώην υπουργό, υφυπουργό μάλλον, παιδείας και βουλευτή αρχαΐας του Κινήματος Αλλαγή που είμαι τον Θόδωρο του Παπά Θεοδόρου, ένα από τα πολύ σημαντικά στελέχη του Κινήματος αλλαγή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη μαζί με την τη κινήματα αυτές τις ώρες και θα κλείσουμε με την Άνατη Διαμαντοπούλου, την πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Υπουργό, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη, πιστεύουν και πρόεδρος του δικτύου για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η κυρία Διαμαντοπούλου θεωρώ ότι έχει από τις πιο ψύχρεμες φωνές αυτή την εποχή για να ναι. μας δώσει τη δική της εκτίμηση για τα όσα συμβαίνουν άλλωστε εξέδωσε και το think tank το οποίο προεδρεύει ένα πελτίο πολιτικής ανάλυσης το οποίο κάνει πολύ σοβαρέ πολιτικές εκτιμήσεις οπότε θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα okay. <Διώνα> πιστεύω ότι δώσαμε μια γεύση για το επόμενο τετράωρο <χει> για τους ακροατές μας και ελπίζω <συσκάς> ότι και ο ο Χελόπλος, και έρχεται και ο, ο Νίκος Ακελαρόπουλος ο οποίος δεν ήταν αυτή την ώρα μαζί μας δεν μπορούσε, θα κοιτάξουμε να το φιλοξενούν στην επόμενη ώρα ο οποίος έχει δύο τεσσερι συγγνώμη, δύο δύο-τέσσερι είναι ο Νίκος Ακελαρόπουλος ο οποίο επίσης έχει ετοιμάσει ένα πολύ πλούσιο δίωρο Ελπίζω... Τις επόμενε μέρες θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και εδώ και στο στούντιο και μαζί για διάφορα θέματα που απασχολούν την εκπομπή του. Πώς είδες την ευκαιρία με την ευκαιρία? Με αρέσει με κοινό. Με κοινό, με κοινό, με κοινό. Εμείς τα μονοβολούμε. Είναι φωτογραφία. Α, είναι για τη φωτογραφία. Λοιπόν, ναι, η εκπομπή είναι με κοινό σήμερα. Είναι με κοινό να Δε τι ε, δεν εννοώ το Σάββατο και με, τη... ε, και με το συλλαλητήριο που έγινε ε, και με τα επεισόδια ε, και με την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και με τη συνέντευξη τύπου χθες Έτσι μια δική σου έτσι, οπτική ε, θα τα πεις βέβαια και ε, με ε, τους καλεσμένους και εσύ Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα Και το τα επεισόδια και η ομιλία του Πρωθυπουργού και η συνέντευξη τύπου δεν διέκρινε έτσι κάποια παρασπονδία από αυτό που υπολόγιζα. Ε, όπως και εσύ, έχω και εγώ παρακολουθήσει με καητίες ε, ΔΕΘ, μάλλον ανόδους πρωθυπουργών στις ΔΕΘ. Ε, άκουσα ένα σχόλιο κάποιο συνάδελφο, τώρα προχώρησα στο διόφωνο. Είπε θυμάμαι η τελευταία φορά που ανέβηκε πρωθυπουργό με τόσο στρατό στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Βενιζέλος, <laughs> <στο κίνημα. laughs> Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο. Okay. Από FBI <laughs> μέχρι αυτό <laughs> τέλο πάντων. Ε, στρατοκρατούμενοι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, αστυνομοκρατούμενοι. Ε, ένα μεγάλο ζαρτίο από ό,τι έλεγαν οι συμμετέχοντε ε, σε μια πόλη ζωσμένη από άκρου ει άκρων. Ε, υπήρξαν ε, πολύ άσχημε εικόνε και σκηνέ με επεισόδια και με καταστολή από μια κυβέρνηση η οποία ήταν κατά της καταστολής όσο ήταν στην αντιπολίτευση εν πάση περιπτώσει ε, ο Πρωθυπουργό ε, μετά στη συνέχεια ανέπτυξε ένα πρόγραμμα με έναν ορίζοντα χι παροχολογίας κατά τη γνώμη μου δεν εμπεριείχε όραμα Αυτό το... παρότι τη λέξη όραμα την είπε πολλές φορές έτσι. Ε, το ότι λες κάτι δεν σημαίνει ότι ναι. στην Ελλάδα μπορεί να δηλώνει ότι είσαι αλλά δεν σημαίνει ότι ισχύει και στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι περιέγραψε. ένα πειράψε ένα διαχειριστικό πράγμα, κατά τη γνώμη μου, ε, που αν το δει κανεί ε, αποστασιοποιημένα και δει και συγκεκριμένα τι παροχέ που υπήρξαν και ε, ε, τι εξαγγελίε τέλο πάντων πρωθυπουργικέ, θα δει και κενά και αντιφάσεις και ε, να το πω έτσι, πράγματα τα οποία ε, ίσω έχουν κάποια διαφορετική λογική. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι δεν είπε κάτι πέραν των ε, υπησχυμένων, ε, μάλλον των αναμενωμένων, όχι των υπησχυμένων, δεν υποσχέθηκε κάτι πέραν των αναμενωμένων. Ε, τώρα στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής νομίζω ότι και εκεί είχαμε μία από τα ίδια. Ε, εμένα μου έκανε προσωπικά πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι έστω και αυτή τη στιγμή δεν βρέθηκε να πει, δεν βρήκε την... Ε, Γενναιότητα, θα το πω έτσι: να πει γνώμη για τα θύματα στο μάτι. Εμένα αυτό με ενόχλησε. Ε, και επίσης δεν βρέθηκε να, να πει, δεν βρήκε να πει μια κουβέντα σε σχέση με τις ευθύνε και για το σοου το, το επικοινωνιακό αυτό που είχε στηθεί εκείνο το βράδυ στο κέντρο επιχειρήσεων τη 23η Ιουλίου, και τη Δευτέρα το βράδυ, θυμάστε. Ε... Ακόμη επιμένει αυτό ότι καλό το έκανε. Ναι. Δεν θέλει να πει ρε παιδιά ότι ναι, ήταν. Όχι να, να επιλογέ του. Ναι. Δεν δε δε ξέρω... Ούτε το συγγνώμη βέβαια υπόθηκε, ναι. ούτε το αυτό γιατί έκανε με... αυτό. Το, το, το οποίο ήταν ολοφάνερο γιατί... ότι ήταν show. Δηλαδή, τώρα γιατί δεν ναι, επιμένει... Προφανέ δεν ξέρω. Ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν του κάνει καλό. Τέλο πάντων, ε, σε σχέση με τι παροχέ πάντω, ε, ε, οι πολιτικέ θέσει ήταν δεδομένε. Προφανώς δεν είναι να, να πει πότε θα κάνει εκλογέ, Στάψαν ανοιχτό βέβαια, είπε και τη Στάψαν στάφησε ανοιχτό όμως. Ε, προφανώς δεν είναι να πει ότι ναι σκέφτομαι να στηρίξω καραμαλή, στήριξε τον Παυλόπουλο, εννοείται. Ε, μίλησε για αυτά τα μέτρα, τα εξήγησε κτλ. Δεν νομίζω ότι προσέφερε, συνεισέφερε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που ήδη γνωρίζαμε. Ναι, άρα σημαίνει ότι ο Έλληνα πολίτης από σήμερα και εφ' δεν έχει να περιμένει και πολλά από τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Μάλλον περισσότερο απευθύνει σε ένα δικό το ακροατήριο παρά στο, στην ευρύτητα του εκλογικού σώματος. Ναι, νομίζω ότι ήθελε να απευθυνθεί στο, στο ευρύτερο εκλογικό σώμα με τις παροχές. Ε, απλώς αυτά που περιέγραψε κάποια από αυτά θα ισχύσουν σε ορίζοντα διετίας, ε, αλλά οι εκλογέ θα επερκυφθούν, οπότε... <laughs> ναι. είναι και λίγο ξέρεις σώλικο από την άλλη αυτά που περιέγραψε ως παροχές στο άμεσο στο άμεσο διάστημα ας πούμε, τον πήγε διά... για τους ένστολους τους ένστολους ναι. και τα λοιπά ναι, ε, ε, είναι κάτι που το ε, περίμεναν με αγωνία ένα κομμάτι ε, της κοινωνίας ας πούμε οι ένστολοι για παράδειγμα απλά εκεί όσοι ξέρουν το παρασκήνιο ε, ε, δεν είναι και πολύ ικανοποιημένοι γιατί μίλησα και με κάποιου από αυτούς ε, για αυτή τη λογική, ε, τη συγκεκριμένη λογική, δεν είναι κάτι δηλαδή σαν δώρο ε, που το περίμεναν ζουμάνα εξ ουρανού. Για κάποιου τα χρήματα αυτά είναι σημαντικά βεβαίω, αλλά το πώ θα διατηθούν και το πότε είναι μια άλλη ιστορία. Τέλο πάντων, μέχρι τέλο του χρόνου είπε θα δώσει αυτά τα χρεωστούμενα, γιατί πρόκειται για χρεωστούμενα, δεν είναι κάποια, ε, κάποιο δώρο ε, προ του ε, ένστολου. Είναι χρεωστούμενα, δικαιώθηκαν οι άνθρωποι και τα παίρνουν ε, πίσω. Ε, εν πάση φτώσει, σημαντικό είναι να θυμίσουμε ότι ε, μπαίνουμε σε μια λογική προεκλογικού αγώνα. Έτσι. Ε, σε μια λογική προεκλογικού αγώνα, ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας νομίζω, εδώ και ε, λίγο καιρό. Ε, νομίζω από την ε, 21η Αυγούστου που βγήκαμε από τα Μνημόνια, από την Ιθάκη ξεκίνησε ε, ο προεκλογικός αγώνας και αυτό... Ε, είναι σαφέ. Θα το δούμε, φαντάζομαι, και από του άλλου πολιτικού αργού και από τη Φόβη που είναι. Περιμένει τίποτα από, από τους υπόλοιπου, κάτι ιδιαίτερο, ή... ε, Κάτι ιδιαίτερο, όχι, γιατί τα έχουν πει. Δεν νομίζω ότι θα πει και ο κύριος Μητσοτάκης κάτι διαφορετικό. Ε, θα... Εννοώ σε σχέση με αυτά που περιμένουμε. Κάτι διαφορετικό από τον κύριο Τσίπρα, ασφαλώ θα πει. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι λίγο πολύ περιορισμένα και τα περιθώρια. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να βγήκαν από τα μνημόνια, αλλά δεν έχουμε αυτονομία πολιτική. Ε, Μένει να δούμε τώρα τις αποχρώσεις, τι διαφορετικές σε σχέση με δεσμεύσει κλπ. Νομίζω όμως ήταν προσεκτικός και ο Τσίπρας ήταν προ... σε σχέση με την εμφάνισή του για παράδειγμα στην, στην Ιθάκη που ήταν πολύ πληθυντικός. Χθες ήταν και προθέσεις ήταν πολύ πιο προσεκτικός. Νομίζω προσεκτικός ήταν όλο αυτό το διάστημα και θα είναι θεωρώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί πια έχουν παρέλθει και οι κερί των ε, μεγάλων υποσχέσεων, των μεγάλων λόγων και, και δεν ψήνουν και τον έτσι κόσμο. Και ένα, και ένα τελευταίο πριν σε αποδεσμεύσω γιατί και εσύ πρέπει να ετοιμάσει τα δικά σου. Ε, το γεγονός ότι είδαμε στην ουσία μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, έτσι, για να το πω έτσι, το Αλέξη Τσίπρα προς την προς Ηνωμένες δηλαδή του έδωσε τα πάντα. Και, ήταν και το έδωσε το και σημειολογικά, μάλιστα. Αυτό πώ σου φαίνεται. Δηλαδή Αυτή η κυβέρνηση τη ριζοσπαστική αριστερά <gosh> έχει γίνει αυτή την ώρα ο πιο πιστό σύμμαχο του Ντόναλτ Τραμπ, ακόμη και από του Ισραήλ. Ε, είναι λίγο οξύμορο, έτσι. Και αυτή η εικόνα δόθηκε στη Θεσσαλονίκη, ναι. παραστατικά. Νομίζω ότι. σου είπα, δεν με εκπλήσει κάτι, γιατί ε, ίσω είναι το, το, το, το τελευταίο από αυτά που θα έπρεπε να μας έχουν εκπλήξει και έχουμε υποστεί αυτές τις εκπλήξεις, αυτά τα σοκ εδώ και πάρα πολύ καιρό για μια παράταξη η οποία έλεγε θα σκίσει το μνημόνιο ένα βράδυ σε ένα, ε, με ένα νόμο ε, όχι θα σκίσει το μνημόνιο, θα καταργηθεί με ένα νόμο σε ένα βράδυ, έλεγε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μια παράδοξη που έλειωσε όλε τι πορείε στην Αμερικάνια έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία, τώρα να είναι. Είδα μια φωτογραφία του Αλέξη Τζίπρα στη Γένοβα που ήταν. Ήμουνα και εγώ τότε. Α, ήσουν κι εσύ. Για πε με Δεν ξέρω τη φωτογραφία. Δεν είχα έρθει με τον Τζίπρα, δεν τον ήξερα τότε. Αλλά είχα πάει και εγώ ω δημοσιογράφο να καλύψω. Είχα. Και οριστά διαδηλωτή, Εγώ πήγα και στα διαδηλωτήρια με την Ποησή. Με, την ποισή, Α, με τη, τότε τη δική μα ομοσπονδία, με τον Σταμάτο Νικολόπουλο και άλλου συναδέλφου. Ε, δίπλα μου σκοτώθηκε ο Τζουλιάνι. στα ας. 50 μέτρα. Ας. Ε, ας. Αλλά ήταν μια πολύ συγκλονιστική εμπειρία η Γένοβα. Ε, αλλά πώ να σου το πω, εγώ δεν το πούλησα, ρε παιδί μου. <laughs> δεν ήρθα <laughs> να σου πω εγώ με τη <laughs> Γένοβα, που έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος εγώ με του Πολυτεχνίου. Ε, ο Τσίπρα το πούλησε και αυτό και πολλά άλλα. Ε, Τέλο πάντων, τώρα για να σοβαρευτούμε, ε, νομίζω ότι σε μια συγκεκριμένη των 21 ο αιώνα, με, αυτές τις, με αυτή την παγκοσμιοποίηση, με αυτέ τι δεδομένε συγκυρίε, δεν είναι κάτι παράλογο να πει ότι ταυτίζω τα συμφέροντά μου με το χύψη. Απλώ ακούγεται έτσι οξύμορο που είπε και εσύ και σε όλου εμά για μια παράταξη που έχει ξαφνικά γίνεται το άσπο μαύρο. Ακριβώς, από τα μνημόνια που θα έσκυζε τα οποία ψήφισε μέχρι, μέχρι αυτό. αυτό το τελευταίο. Πάντω. Ε, Άχιστε. Μακάρι να βγει και κάτι καλό από αυτήν την ιστορία Να έχουμε να και χώρα τουλάχιστον Να έχουμε τεντητές να ανεξαρρυντα... λοιπόν, Και όχι στο σφυρί λοιπόν, Άγγελε σε ευχαριστώ πάρα πάρα σε ευχαριστώ, πολύ Και σου εύχομαι καλή επιτυχία καλή εκπομπέ. εγώ στην εύχομαι την έχεις δεδομένη Και όλα να, να πάνε καλά Να είσαι, να είσαι καλά Σα ευχαριστώ speak Gentlemen. some pass me by some say things that oh, make me want to cry, cry. Και συνεχίζουμε μετά από αυτό το πρώτο έτσι, εορταστικό τμήμα της εκπομπής μας. Έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Σπυρόπουλο, τον κύριο Νίκο Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Επικεφαλής της εταιρείας iSpirit, η οποία θα μας δώσει το δώρο της εκπομπής μας. Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε. Με Ναι. Έχουμε κάποιο θέμα με το... Καλημέρα. Δεν ξέρω και ο ναι. ναι ναι καλημέρα κύριε καλα καλημέρα με καλημέρα προσπαθούμε καλή αρχίες, ευχαριστώ καλή πολύ να Τον κλείσετε ακούω... λίγο το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει από τι μου λενε ναι για μισό λεπτάκι <laughs> να δούμε τι κάνουμε λοιπόν για, για να για να ακούγουμε ναι. καλύτερα μου ακούτε τώρα, τώρα καλύτερα. Ναι, ναι, ναι καλύτερα, καλύτερα. Πολύτερα. Λοιπόν, Πολύτερα. έχω πει ότι εμείς θα δώσουμε εδώ στους μας ένα πάρα πολύ χρήσιμο δώρο. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε και οι μικρές επιχείρησεις από τη νέα χρονιά θα πρέπει να κόβουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά. Από ε, ό,τι δείχνει το μέτρο θα εφαρμοστεί για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη διαβάζω τώρα ότι και η Πορτογαλία ξεκινάει πρώτη-πρώτη 19 όλες τις ε, συναλλαγές με το δημόσιο όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό που πρέπει να δώσουμε λιγάκι βαρύτητα είναι να ενημερωθεί ο κόσμο όμως, γιατί είναι λίγο μπερδεμένος, δηλαδή δεν ξέρει τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Είναι αλήθεια αυτό και γι' αυτό και είναι και πολύ χρήσιμο να, να έχουμε αυτές την, την επικοινωνία. Οι τελευταίε εξελίξεις ε, λένε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εφαρμοστεί και ξεκινάει μάλιστα από τα βεζινάδικα, από τα παρατήρια εγρών κασίμων την πρώτη δεκάτου του 2018, τώρα δηλαδή τον επόμενο... Με θα μήνα να το πούμε έτσι. Άρα όλα τα βερινάδικα θα πρέπει να κόβουν αποδείξει και τιμολόγια με αυτόν τον τρόπο. Η απο... Ναι, η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αφορά μόνο τα τιμολόγια, πολύ σωστή παρατήρηση Αφορά και τι αποδείξει ινικών συναλλαγών. Τα βερζυνάδικα θα τα αποστέναν μέσω των χωρολογικών μηχανισμών προ την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων και θα και στο λύπτη θα μπορούν να τα δίνουν ή σε έντυπη μορφή, σε χαρτί ή σε ή ηλεκτρονικά με email. Τι σημαίνει τώρα αυτό, σημαίνει ότι η απόδειξη που θα βγαίνει δεν είναι να πάει μόνο με ένα email αλλά πρέπει να έχει και κάποια δομημένα στοιχεία επάνω, ηλεκτρονικά, τα οποία θα τα καταλαβαίνει και η Γενική Γραμματεία Πλαιοφοριακών Σχημάτων. Ε, σαφέστατο το PDF που λέμε το ηλεκτρονικό παραστατικό θα μπορεί να διαβαστεί και με το μάτι. Αλλά θα πρέπει να διαβαστεί και από τη μηχανή έτσι, της ε, Γενικής Γραμματείας. Ναι. Αυτό, όμως, αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε είναι το εξή ότι αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στις επιχειρήσεις. Γιατί κάνει καλό, γιατί ξε, ξενιάζει ο, αυτός που έχει το, την επιχείρηση από, το, από την αρχιοθέτηση, από το να το στείλει στο λογιστή του, το παραστατικό, που όλα αυτά είναι κόστη, από το να το τυπώσει, που αυτό είναι κόστο, από το να το στείλει στο συναλλασσόμενό του. Αυτά άλλο τα ξεχνάει. Εκδίδει τον παραστατικό του, αυτόματα ενημερώνεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και αυτόματα θα γνωρίζει στη δήλωση του ΦΠΑ του πόσο ΦΠΑ έχει να αποδώσει. Σαφέστατα πρέπει να καταχωρηθούν και οι αγορέ από το λογιστή του, για να ξέρει πόσο ΦΠΑ θα εκπέσει. Οπότε τη διαφορά την αποδίδει. Είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε και οι, οι μικρέ επιχειρήσει να το έχουν πολύ πολύ σοβαρά υπόψη τους, θα να θα και προσαρμοστούν. να ενημερωθούν. Εγώ, Εγώ καλό πάντω ναι. όλου να ξεκινήσουμε να εξοικειώνονται με κάποιε εφαρμογέ τώρα. Δηλαδή, μην περιμένουμε τελευταία στιγμή. Επειδή, επειδή, επειδή όμω εμεί θα δώσουμε και ένα δώρο τη εταιρεία τη iSpirit πάνω σε αυτό το οποίο θεωρώ πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Η εταιρεία ήθελα... software είναι, έχει, έχει πολλά καλά. Ναι, θα ήθελα ούτω ή άλλω να έρθετε και αύριο εδώ στο στούντιο να έχουμε το χρόνο να τα εξηγήσουμε όλα με αυτά. Χαρά, να χαρά. τα εξηγήσουμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Να έχουμε δηλαδή το χρόνο να τα πούμε. Απλά αυτή την ώρα θα ήθελα λίγο να κλείσουμε με αυτό. Τι προσφέρουμε εμεί στους ακροατέ μα και σα περιμένω αύριο 10 ώρα εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και για το ε, πρόγραμμα ε, φυσικά. Εμείς θα δίνουμε ένα, μια εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης. Τα παρέχει όλα αυτά. Το iSpirit Business, το οποίο κοστίζει 399 ευρώ πλέον ΦΠΑ, φτάνει τα 500. Και με ένα χρόνο δωρεάν υποστήριξη και συντήρηση για την εφαρμογή. Από εκεί και πέρα μετά τη δεύτερη χρόνια το κόστο του είναι 199 ευρώ για την ανανέωση. Nice. Ε, για το business μιλάμε τώρα. Για το business, ε? για το business. Γιατί ναι. υπάρχει και η χαμηλότερη έκδοση που κρίζει μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια που κοστίζει μόνο 149 ευρώ. Δεν παρακολουθεί αγορές, δεν παρακολουθεί λογιστικά. Κάνει μόνο την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο δώρο και αν δούμε ότι έχουμε απήχηση θα τον προχωρήσουμε και θα βοηθήσουμε και άλλους ε, ε, με κάποια κριτήρια. Εγώ θα πρότεινα, δηλαδή, νέε επιχειρήσει και νέου επιχειρηματίε να συνεισφέρουμε και να τι υποστηρίξουμε, έτσι ώστε να μην έχουν κόστο, ξεκινώντα τη νέα του προσπάθεια στην ελληνική αγορά που βλέπουμε λίγο να ισορροπεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σα περιμένω αύριο το πρωί εδώ για να τα συζητήσουμε. Κύριε Καραμπάση, εύχομαι ε, ό,τι καλύτερο για τη νέα σα εκπομπή. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εβδομάδα σε όλου εσά και στου ακροατέ σα. Και θα χαρώ πολύ να σας δω και από κοντά να το πούμε και από κοντά γιατί κάνετε αξιολόγη δουλειά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να Μα είστε, είστε καλά. καλά. Καλή Γεια σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Καραπέστη. When it's cold. more to say Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να περάσουμε στα σήματα στο Σμού, ορτισμένα διαφημιστικά μηνύματα και στο Δελτίο ειδήσεων με την Σοφία Τυράμου και στην... θα ξαναγυρίσουμε μαζί σε... έχοντας τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου, τον βουλευτή Αχαΐας του Κινήματος Αλλαγή και πρώην υπουργοπαιδείας, για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξέλιξεις. Like She's making me cold, a demon. She's stripping me so. I'm feeling the like people see, but nobody knows. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. one hiding I'm not the only one hiding an army won't keep her away who are we without Uh oh. SFM 94.3, the legendary radio. Αντωνάκη μου, πήρε το χάπι για την πίεση. Γιατί, σκέφτεσαι να μου την ανεβάσει. Όχι εγώ, αλλά να. Τηλεύκα στο πεζοδρόμιο τη θυμάσαι. Ναι. Το αεράκι που λυσομανούσε όλο το βράδυ, το θυμάσαι. Ναι. Το όμορφο λευκό αυτοκινητάκι σου. Να ζήσει να το θυμάσαι. Το ισοπαίδωσε η λεύκα, Αντωνάκη μου. Ε, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Αντωνάκη μου, μήπω παίρνει και τίποτα άλλο. Παίρνω ασφάλεια μηνέτα. Που μου δίνει επίδομα σε ολοσχερή καταστροφή ακόμα και χωρί να έχω μεικτή ή κάλυψη για φυσικά φαινόμενα. Μάθε περισσότερα στο μηνέτα.gr ή στον ασφαλιστή σου. Mineta ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Κάτι συμβαίνει μπροστά. Είναι ένα άνθρωπο πεσμένο στο έδαφο. Πάνω τον βοηθήσω, Γιώργο. Μη κατεβαίνει. Φουβάμαι. Λιστία, το πορτοφόλι. Πέσαμε σε κράμα γκάμα γκάμα. Μην είναι άνθρωπο. Αλλά μην γίνεσαι θύμα. Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζει τον φόβο και να παίρνει σωστέ αποφάσεις. Σχολή IKMF Krav Maga, πιστοποιημένο εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Εμανουήλ Άνοπατίσια, πατησια Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr Θέλω και εγώ. Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα. 6 FM 943 Το θρυλικό ραδιόφωνο Είμαι ο Κώσος Νικολακόπουλο και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί θα δίνουμε το ραντεβού μας με τα νέα του αυτοκίνητου, των αγώνων, συνεντεύξεις, παρουσιάσει νέων οχημάτων, όλα τα προβλήματα που έχει ο ΜΑΕ με το ΚΑΡ, μέσα από τη συγνότητά μας 94,3 και τον 6 FM των ραδιόφωνο και την εκπομπή βέβαια Exxon Wheels. Συντονιστείτε από 10 Σεπτεμβρίου στο νέο πρόγραμμα και από 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας. Είναι το δελτίο ειδήσεων των 11 από τον 6FM στου 94,3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ράμ. Επιστρέφουν σήμερα οι θεσμοί στην Αθήνα, προκειμένου να εξετάσουν την πορεία τη Ελλάδα στη μεταμνημόνιο εποχή. Στι συζητήσει, οι επικεφαλεί των θεσμών αναμένεται να αναζητήσουν εξηγήσει και ισοδύναμα για το πακέτο εξαγγελιών που έκανε ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δύο Τούρκοι στρατιωτικοί συνελήφθησαν την Κυριακή στον Εύρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού και οι δύο έχουν επιστρέψει στην Τουρκία. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι εγγραφέ των επιτυχών των πανελλαδικών εξετάσεων στι σχολέ και τα τμήματα που έχουν εισαχθεί. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν ω και την επόμενη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούν για τη νέα χρονιά θα ακουστεί αύριο το πρωί στα σχολεία όλη τη χώρα. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στο Ανατολικό Λονδίνο όταν όχημα εισήλθε σε εμπορικό κέντρο. Η Βρετανική αστυνομία έσπεψε να ερευνήσει το όχημα, γι' αυτό και έκλεισε το σταθμό Στράτφορντ. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Καραμπάση. Well, memories will burn you Memories go older as people can They just get colder last 316 Oh, I see it's clear, baby That you are all through Είμαστε και πάλι εδώ στον XFM 94,3 και στην τηλεφωνική μας γραμμή στη Θεσσαλονίκη αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Στότωρος Παπαθεοδόρου. Καλημέρα κύριε Παπαθεοδόρου. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ε, ο κύριος Παπαθεωδόρο, απλά είναι από για όλου μα. Είναι βουλευτή τη ΑΧΑΕΑ, βουλευτή τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και του Κίνηματο Αλλαγή. Πώς είδατε, κύριε τι το διήμερο στη Θεσσαλονίκη του ο, ο, ο πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα, τόσο βέβαια με την έκθεση στους παραγωγικούς φορείς τη χώρας, όσο και με τη συνέντευξη τύπου, αλλά θα ήθελα και ένα σχόλιο και για τα επεισόδια που έγιναν το Σάββατο. Ε, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό και θέλω να ξεκινήσω γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη ε, στην περιοδία τη κυρία Γεννηματά αυτές τις μέρες. Είναι πρωτοφανέ αυτό το οποίο συνέβη. Μια πόλη η οποία ήταν κομμένη στα δύο, αθνομοκρατούμενη για την ασφάλεια του Πρωθυπουργού μετακινήσεις Υπουργών και Πρωθυπουργού που, που γίνονταν ε, σε κενό αέρος, δηλαδή με απόλυτα κομμένη την κυκλοφορία, Βία η οποία ασκήθηκε εναντίον των διαδηλωτών για να μην πλησιάσουν την κλωτίδα Πρέπει να σα πω ότι διαλύθηκαν τα μαγαζιά τη παραλιακή από του μπάχαλου οι οποίοι ήρθαν μετά την πορεία. Και ε, επίση ότι κανένα δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει από τη ρήψη των χημικών στο κέντρο τη πόλη που είχε γίνει αποκλειστική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά για να αισθανθεί ο κύριο Πρωθυπουργό και η υπουργοί ασφαλή, για να μην ενοχληθεί από τα συνθήματα για την Μακεδονία για να μην ενοχληθεί από τις πορείες των συνδικάτων και των σωματείων για να υπάρξει απολύτη στεγανοποίηση ε, ε, ε, της επίσκεψής του εδώ. Θύμησε άλλες εποχές. Όταν, όταν λέτε άλλες εποχές τι εννοείται. Άλλες τι, εποχές. Τι, εποχές, τι, εποχές, τι εποχές, εποχές, εποχές όπου ε, οι κυβερνώντες φοβούνταν τόσο πολύ το λαό που φρόντιζαν να αποστηρώσουν την πόλη έτσι ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ε, πραγματικά σας λέω δεν έχετε εικόνα, δεν έχετε εικόνα της, ε, ε, της, της, της, και τη αποπνικτική ατμόσφαιρα προχθέ, αλλά επίση και το πόσο μπορεί να αποστηρώσει μια πόλη και να κάνει να μην κυκλοφορεί κανένα. Σκεφτείτε μια πόλη ενό εκατομμυρίου ανθρώπων, όπου το κέντρο τη είναι απόλυτα αποκομμένο από το οτιδήποτε. Όπου δεν, υπάρχουν, δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει η κανονική λειτουργία των κινητών τηλεφώνων. Όπου η, για να περάσει ο Πρωθυπουργό, ε, ε, υπάρχει ένας, ένα, ένα διάδρομο ασφαλεία. Ο Πρωθυπουργό υποτίθεται έρχεται σε μια εξωστρεφή εκδήλωση, όπως είναι αυτή τη. Ακριβώ, όπω όπως είναι αυτή της διεθνούς Αγγεσσαρμίκης. να συναντήσει φορεί για να συναντήσει τρόσμο. Ακριβώς. Δεν είναι να, να κόβει την πόλη και να αδειάζει, να περάσει από ένα διάδρομο ασφαλείας. Τελώς πάντων αυτά τα πράγματα για μένα, εκτός από το προκλητικό για τα δημοκρατικά ύφη, είναι και πραγματικά γελία γιατί δείχνει πόσο αυτή η εξουσία των Σιριζανέλε έχει Απομονωθεί. Έχει απομονωθεί πολιτικά, έχει απομονωθεί από τον κόσμο, έχει απομονωθεί παντελώ. Ναι, αλλά Άρα. πηγαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Με τέτοιο κλίμα θα πάμε... Νομίζω θα πάμε και σε χειρότερο κλίμα, διότι ο πρωθυπουργός έδωσε τον τόνο. Ε, έδωσε τον τόνο και στην, και στην ομιλία του, αλλά και στη συμβέντευξη. Ε, ε, θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά προεκλογικό αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ε, να... Να, να, να, δι, να δίνονται παροχές από τον Πρωθυπουργό και να υπόσχεται και άλλε τόσες ουσιαστικά από το ιστέρημα του ελληνικού λάγου. Ξέρετε κάτι, μπορεί να τα δώσει, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι όλα τα επόμενα χρόνια θα διασφαλίζει εγώ τα πλεονάσματα και θα βγάζει υπερπλεόνασμα. Από πού θα το βγάζει, από την ανάπτυξη που δεν έρχεται, θα το βγάζει από τη φορολογία. Γιατί λοιπόν, από τη μία να φορολογεί υπερβολικά του πάντες από την άλλη, να στραγγαλίζει την οικονομία για να μπορεί να δώσει στι εκλογέ ένα μικρό επίδομα ή να δώσει τα καθυστερούμενα σε ορισμένου άλλου που έπρεπε να τα είχε δώσει εδώ και καιρό ή θα έπρεπε αυτά τα μέτρα να τα είχε εφαρμόσει εδώ και καιρό χωρί να στραγγαλίζει την οικονομία. Αυτό το οποίο έκανε λοιπόν και δηλώνεται ω παροχέ σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αίμα και ο υδρότα του ελληνικού λαού σε υπερβολικό βαθμό. Ε, ε, ε, που έχει αποδοθεί μέχρι τώρα για να μπορεί να κάνει πολιτική ο κ. Τσίπας. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο, έχει που αποσκοπεί δά, δηλαδή. Πολλέ κυβερνήσει, πολλές κυβερνήσεις στην τελευταία περίοδο έχουν κάνει το ίδιο πράγμα και πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι λέω, σε καμία δεν βγήκε. Σε καμία δεν βγήκε από την άποψη ότι σε, για καμία από αυτές τις κυβερνήσεις αυτές ε, ε, δεν υπήρξε εκλογικό αποτύπωμα των κινήσεων τέτοιων κινήσεων. Δίνω δηλαδή κάποια χρήματα στο τέλο για να μην ψήφισε ο κόσμο. Και ο κόσμο έπαιρνε τα χρήματα και δεν ψήφισε. Αυτό διαχρονικά και το λέω για να το θέμα του κ. κύριο Μάλιστα. Ο κ. Σήπρα όμω διατείνεται ότι είναι ένα κεντροαριστερό η ο οποίο μάλιστα έκανε και διάφορα ανοίγματα για από τον τελευταίο ανασχηματισμό είδαμε προσπάθηση τουλάχιστον να δώσει χέρι, τέτοιο είδου ανοίγμα. Τέτοι, και κάνει και ένα φλερτ προ την δική σα πλευρά. Tof, κοιτάξτε. Ο κύριος Τσίπρας ε, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την κεντροαριστερά. Νομίζω ότι τα πολιτικά πρόσωπα που ήταν στα δίκτυτα και χρησιμοποίησε ε, ε, τελε, τον τελευταίο ανασχηματισμό ε, είναι δική τους υπόθεση γιατί πήγαν ή πάντως δεν είχαν σχέση με το χώρο μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια όπως το ξέρετε. Ε, ε, βέβαια, ο ανασχηματισμό αυτό χαρακτηρίστηκε όχι τόσο από την παρουσία των ε, πολιτικών αυτών προσώπων όπω προανέφερα, αλλά από την παρουσία τη κυρία Παπακώστα, που νομίζω ότι προέρχεται από την καραμαλική δεξιά, όπω και πολλοί άλλοι. Είδα ακόμη και τον κύριο Αντόναρο στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι η όσμωση που υπάρχει με τον αφανή εταίρο τη κυβέρνηση, δηλαδή την καραμαλική δεξιά. Ε, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για το στίγμα αυτής της που δεν είναι ούτε δεξιά. <σταλ debe> Αυτή η κυβέρνηση είναι ένα μείγμα λαϊκισμού αντισυστημικού εντός εισαγωγικών, λαϊκισμού με ε, ακρές ως εορισμένες εκφάνσεις τους πολιτικές και δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ε, δημιουργεί αυτό το πέπρο σύγχυση που πολλά κόμματα στην Ευρώπη λαϊκιστικά και, ε, και, και, και ακραία το κάνουν. Δηλαδή να δημιουργεί μια θολούρα για την πολιτική τους. Είναι καμία σχέση ούτε με την Κύτρο ούτε με την Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Τσίπας. Καμία. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από την καθημερινή πολιτική. Φαίνεται επίσης και από τον γεγονό ότι έχει τον οικονομικό τομέα ασκήσει τις πλέον συντηρητικές και νεοφιλεύθερες πολιτικές. Μια και αναφερθήκατε στο, στην καραμαλική Ο λεγόμενη συνιστόση αυτής της κυβέρνησης, άφησε ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο να προτείνει τον Κώστα Καραμαλή για την προεδρία της Δημοκρατίας ως διάδοχο του Προκόπη Παυλοπουλού. Επίσης, γιατί το λέω αυτό και γιατί το 2020 όταν θα έχουμε την προεδρική εκλογή μπορεί να ξαναδούμε το, να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές όπως έγινε το 2015. Δηλαδή να προσπαθήσει να μπλοκάρει, λαό. να μην υπάρχει προεδρική κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να πάμε ξανά σε εκλογές. Θα πείσουμε τον ελληνικό λαό λοιπόν ότι, δεν, ότι χρειάζεται ο ίδιο να εγγυηθεί πως δεν θα διακυρυνέσει πλέον η χώρα από τέτοιου είδου τυχοδιοκτικέ επιλογές όπως αυτές που έκανε ο κ. Τσίπρας το 2015-2014 ή όπως θέλει να κάνει το 2020. Ο τυχοδιοκτισμός από την πολιτική ζωή θα πρέπει να απομακρυνθεί γιατί βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό ε, ότι ε, εάν ο κ. Τσίπρας θέλει να περάσει το γραμμαλία από τη μικρή τη μεγάλη πόρτα ενδικό του θέμα, είναι πολιτικά απομονωμένο σήμερα και θα πρέπει να παραμείνει στην αντιπολίτευση χωρί να μπορεί να επηρεάσει τους εκλογικούς σχεδιασμούς όπως αυτό και το 2020. Δεν πρέπει να του ξαναδώσει ο ελληνικός λαό την ευκαιρία να παίξει με τη μοίρα του όπως έπαιξε και τον φόρτωσε με 200 δις και πλέον χρέο. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε επίσης αυτή την εικόνα... Αν έχετε την καλοσύνη να κλείσουμε όμως γιατί βρίσκομαι στην διεθνή έκκληση και αρχήν επίσκεψη. Ωραία. Ένα τελευταίο τότε σε σχέση με την, με την κυρία Γεννηματά. Ε, τι, τι θα περιμένουμε από <συριακά> την κυρία Γεννηματά... Συγκεκριμένα και κοστολογημένα ναι. μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ε, ζητήματα τα οποία αφορούν τη μείωση της φορολογίας, όπως επίσης και το στίγμα για το τι σημαίνει και πώς βλέπουμε σήμερα την αναγκαία εθνική συνεννόηση επάνω τι μεγάλες μεταρεχνίσεις που έχει ανάγκη η χώρα και η οικονομία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παραθέδοδο. Να σας Ευχαριστώ πολύ. Κύριε. Καλή σας σήμερα. Και τώρα πάμε στον καλό φίλο, καλό συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Ιγκλέση. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Νίκο ε, και εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία στο νέο σας πρόγραμμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζουμε ότι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το ραδιόφωνο της παλιάς καλή εποχής. Ε, Νίκο, παρακολούθησε ασφαλώ τα όσα έγιναν στη ΔΕΘ με τον Πρωθυπουργό, τόσο την ομιλία τους παραγωγικούς φορείς το Σάββατο, όσο και τη συνέντευξη τύπου. Ποια είναι η δική σου αίσθηση? Η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Πρωθυπουργό, ο Αλέξιο Τσίπρας, προχώρησε σε ορισμένε παροχές, αν θέλεις το βάζεις σε εισαγωγικά, στο μέτρο που μπορούσε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε... Τι είναι αυτές οι ρυθμίσεις που εξήγηλε. Πρέπει να δούμε το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η χώρα. Δηλαδή με ένα το χρέος 345 δισεκατομμύρια που έχει σύσσωρευτεί με την υποχρέωση να εξασφαλίζει κάθε χρόνο ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% με το οποίο πληρώνονται οι τόκοι και μόνο οι τόκοι του δημόσιου χρέους από εκεί και πέρα ο προθυπουργός δεν είχε καμία άλλη δυνατότητα παρά να ε, διαμοιράσει κατά κάποιον τρόπο το περισσότερο πλεόνασμα, δηλαδή το δημοσιονομικό πλεόνασμα που επιτυγχάνει η χώρα και που ελπίζει ότι θα το επιτυγχάνει και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, για να, δώσω, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, το 2017, πέρσι δηλαδή, η χώρα είχε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δημοσιονομικό πλεώνασμα. Δηλαδή, πλήρωσε τους τόκους και τους τόκους του χρέους και τις μείναν 1,5 δισεκατομμύριο. Λοιπόν, ελπίζουν ότι και φέτο μέχρι το τέλος του χρόνου, και το 2019 θα έχουν περίπου ένα τέτοιο ή ίσως λίγο περισσότερο ποσό, το οποίο μπορούν να το διαθέσουν προς ορισμένες κατευθύνσεις. Οι ανάγκες είναι πολλές, τεράστιες, ε, και από εκεί και πέρα είναι θέμα επιλογών, που περίπου θα πάνε αυτά τα 1,5 ή ίσως λίγο παραπάνω δισεκατομμύρια. Αυτό έκανε και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι έκανε. Για το 2018, για φέτος δηλαδή, είπε ότι θα αποπληρώσει τα αναδρομικά των ένστολων, των καθηγητών, των πανεπιστημιακών, των γιατρών κτλ. που έχουν κριθεί ότι πρέπει να πληρωθούν με δικαστική απόφαση. Και μετά, από το 2019, εξήγηλε ορισμένα μέτρα. Νομίζω ότι ε, θέλεις να στα πω είναι απαραίτητο. Ναι. Ναι. Νίκο. Δεν ακούω. Ναι. Συγγνώμη Νίκο, ακούω. Ε, ακούστηκα σε αυτά που είπα. Βεβαίως, βεβαίως. εννοείται ναι. Όλα στον αέρα. Απλά είχαμε εδώ α, <laughs> κάποιες παραβολές στο στοιδιο γι' αυτό. Α, ε, μαλλιώς. Λοιπόν, υπάρχουν μέτρα που αναφέρονται για το 19 τώρα μιλάω. Ε... ε, ε η αίσθησή, σου, η αίσθησή σου εν περιπτώσει είναι ότι ο ελληνικός λαός αυτή την ώρα μπορεί να πάρει κάποια, ένα αντίδωρο, κάποια ψίχουλα, τα οποία ενδεχομένω δεν χρειάζονταν καν να εξαγγελθούν. Θα μπορούσαν να είχαν ήδη νομοθετηθεί χωρίς φανφάρε, χωρίς πολλά πολλά λόγια και επίσης από εκεί και μετά αυτό το περίφημο αξιλαράκι που έχουμε για να, μέχρι να βγούμε στις αγορές πιστεύω ότι δεν πρέπει να το φάμε. Έτσι... Όχι, αυτό το μαξιλάρι το περίπου 21 δις ε, το οποίο συγκεντρώθηκε και από Δανικά που πήραμε στην τελευταία δόση τον Αύγουστο ε, 15 δισεκατομμύρια από τα οποία όμως τα 9,5 είναι για το μαξιλάρι μόνο σύν τα κάποια ομόλογα στα οποία είχε βγει η ελληνική κυβέρνηση και είχε διαθέσει στις αγορές Συν τα τα οποία κάνει με τους φορείς του Δημοσίου Εν πάση περιπτώσει μαζεύεται ένα ποσό 21 δις Το οποίον αρκεί για την εξυπηρέτηση του χρέους του επόμενους 22 μήνες ή περίπου δύο χρόνια Κάτι λιγότερο από δύο χρόνια Αυτό η Ελλάδα θα το διαχειριστεί όπως θα νομίζει καλύτερα Και ανάλογα με την κατάσταση που θα υπάρχει στις διεθνεί αγορές δηλαδή πόσο θα επηρεαστούν τα επιτόκια του ευρώ από την Ιταλία κυρίως και δευτερευόντως από άλλες αναταράξεις όπως η Τουρκία. Νίκο, επειδή εσύ έχεις δουλέψει πάνω σε όλα αυτά τα συστήματα, επίσης έχεις γράψει και βιβλίο για το, για το πόσο δεν μας πήγε τελικά αυτή η ιστορία με το ευρώ και ότι θα ήταν προτιμότερο να γυρίσουμε και σε εθνικό μας νόμισμα, ε, φοβάσαι ότι μπορεί να βαδίσουμε πάλι σε μια κατάσταση χρεοκοπίας Ναι γιατί το πρόβλημα είναι δομικό δηλαδή το χρέος καταρχήν να πούμε Νίκο ότι το δημόσιο χρέος από τη στιγμή που η χώρα μπήκε στο ευρώ μέχρι σήμερα αυξήθηκε 121% μέσα σε 16 χρόνια 121% και έφτασε τώρα στα 345 δισεκατομμύρια παρά το PSI και το κόψιμο που ισχυρίζονται ότι ήταν ευεργετικό ενώ αντίθετα ήταν καταστροφικό διότι κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία κατέστρεψε τις τράπεζες αλλά εξακολουθεί η νέα δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να λένε ότι ήταν ευνοϊκό Λοιπόν το χρέο αυξήθηκε 121% και αυξήθηκε λόγω του νομίσματος. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, όσο η χώρα είχε εθνικό νόμισμα, τη Δραχμή, μπορούσε να εκδίδει χρήμα και να καλύπτει ένα μέρος κάποιο τιμήμα του ελλείμματος του προπολογισμού. Αυτό το κάνουν όλες οι χώρες, από την Αμερική μέχρι την Αγγλία μέχρι την Ιαπωνία, όλες οι χώρε που έχουν εθνικό του νόμισμα. Από τη στιγμή που μπήκαμε όμω στο ευρώ, η κυβέρνηση για να καλύπτει τα ελίματα και να πληρώνει τους τόκους του χρέους έπρεπε να κάνει δύο, δύο πράγματα μπορούσε να κάνει ή να δανείζεται όπως έκανε ή να αυξάνει τους φόρους αυτό άρχισε να το κάνει από το 2010 και μετά αυτό είναι νομοτέλια. όταν δεν μπορείς να εκδίδει νόμισμα να τυπώνεις δικό σου νόμισμα πρέπει ή να δανείζεσαι ή να αυξάνει τους φόρους οι φόροι, Α, οι, φόροι, οι φόροι πλέον στη χώρα μας έχουν φτάσει στο Θεό που λένε. Ναι, ε, και... στο Θεό, αλλά... Όχι 7 στα 10, πολλές φορές είναι αντιπολίτες... και 10 στα 10. Ναι, συγγνώμη δεν άκουσα. Είναι, οι φόροι είναι πλέον όχι μόνο 7 στα 10 ευρώ που παίρνει κάποιο, αλλά έχουν φτάσει στα 10 στα 10. Πολλές φορές δουλεύει για τους φόρους μόνο. Ναι. Ε, Αυτό θέλω να πω είναι διόλευτα, μια αδιέξοδη, όμως, αδιέξοδη Να μπορεί. ξεκαθαρίσουμε κάτι Την αύξηση των φόρων Των συντελεστών των φόρων Δεν την έκαναν οι κυβερνήσεις Την επέβαλαν οι δανειστές Οι δανειστές που ελέγχουν τη χώρα με το χρέος Της επέβαλαν να αυξήσει τους φόρους Για να μπορεί να αποπληρώνει τους τόκους του χρέους ναι. Αυτό, δηλαδή ακούω και εξοργίζομαι, ακούω την αντιπολίτευση να λέει ότι ο τσίπρα άφησε τους φόρους. Μα πώς άφησε τους φόρους ο τσίπρα όταν ερχόντουσαν μέχρι προχτές οι δανειστές και λέγανε αυτό, αυτό, αυτό και το θέλουμε. Και αν δεν τα κάνετε δεν κλείνει η αξιολόγηση, δεν παίρνετε λεφτά. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Και θα πω και ένα απλό παράδειγμα. Όταν ήταν να εγκριθεί η τελευταία δόση στο Eurogroup στις... Ε, τον Ιούλιο, τον... φέτο το 2018, mm. ο Τσίπρας είχε ανακοινώσει ότι αναστέλλεται μέχρι το τέλος του χρόνου η αύξηση του ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου. Μιλάμε για ένα ποσό που θα έχανε ο προπολογισμό 28 εκατομμυρίων, έτσι μόνο, 28 εκατομμυρίων. Η Γερμανία στο Eurogroup έβαλε βέτο και είπε δεν εκταμιεύονται τα 15 δισεκατομμύρια αν η κυβέρνηση της Αθήνας δεν βρει ισοδύναμες στα 28 εκατομμύρια. Και η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να βρει τα 28 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ναι, αυτό. Αυτός ήταν ένας εκβιασμός που άρχισε από το 2010 τότε που το Πασόκ έβαλε τη χώρα στο μηχανισμό και στο ΔΝΤΑΦ και συνεχίστηκε μέχρι τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε τελικά από τα μνημόνια, Νίκο. Ή απλά τελειωσε ένα πρόγραμμα, αλλά όπως λέει και η αντιπολίτευση, ε, αυτό θα μας ακολουθεί για πολλά χρόνια ακόμη. Ναι, η αντιπολίτευση... Πολύ περισσότερο να μας... μέχρι να ξεπληρώσουμε το 70% των χρεών. 75% των χρεών. Λοιπόν, 25%. η αντιπολίτευση να μας πει καταρχήν τι προτείνει. Δηλαδή... Τι, τι θα πρότεινε η αντιπολίτευση. Πρώτον. Δεύτερον. Από τα μνημόνια βγήκαμε. Η κατοχή της Ελλάδος από τους δανειστές όμως συνεχίζεται. Η χώρα ελέγχεται από αυτούς που κατέχουν το χρέος. Και όσο το χρέος αυτό δεν αντιμετωπίζεται, δεν ε, κουρεύεται, δεν ε, σταματάει η αποπληρωμή του, η χώρα θα είναι εξαρτημένη. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίζει κάθε χρόνο, αφενός με το πρωτογενές πλεόνασμα, για να πληρώνει τους τόκους του χρέους και αφετέρου να δείχνει μία εικόνα ότι δεν αυξάνονται το, το υπόλοιπο έλλειμμα του και τα κτλ. Και άρα να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές μελλοντικά. Δηλαδή αυτό που έγινε στι 21 Αυγούστου φέτος ήταν ότι η Ελλάδα άλλαξε δανειστή. Εκεί που δανειζόμαστε από τον μηχανισμό τη Ευρωζώνης, τον ESM, τώρα από εδώ και μπρο θα δανειζόμαστε από τις αγορές. Αυτό έγινε. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι και δεν το θεωρώ καλό ή κακό, μάλλον. Να ρωτήσω εσένα. Δεν υπάρχει καλό και κακό αυτό. Είναι σαν να λε ποιο είναι καλύτερος καλύτερο Εντάξει, με κάποιον τρόπο όμως η, η κάθε χώρα βέβαια δανείζεται από τις αγορές. Το λέω σχηματικά, επειδή έχουμε δαιμονοποιήσει αυτά τα 8 χρόνια της μεγάλης κρίσης που έχει τσακίσει κυρίως τη μεσαία τάξη στη χώρα μας, ε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον να μιλάμε όλοι για αγορές, για ομόλογα, για χρέο, για... και πολλά ναι. άλλα αυτά ε, τα οποία βέβαια οι περισσότεροι δεν κατανοούμε και τι ακριβώς σημαίνουν ε, αλλά προσεξε. αυτό που κατανοούμε σίγουρα μου, συγγνώμη Νίκο μου είναι ναι. ότι η καθημερινότητά μας, η ζωή μας έχει γίνει πάρα πάρα πολύ χειρότερη πριν το 2010, για παράδειγμα, η μισθή και η αγοραστική δύναμη του καθενός μας... ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα σήμερα. Με βία τα φέρνουν πέρα βόλτα πάρα πολλά νοικοκυριά. Αυτό δεν βλέπουμε να αλλάζει. Άρα η ουσία Όχι. είναι αυτό. αυτό Πώς δεν θα μπορεί αλλάξει να λοιπόν αλλάξει. η καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί για να αλλάξει πρέπει η χώρα να μπει σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση να βρουν δουλειά οι Έλληνες, να παράγουμε δικά μας προϊόντα, να αυξήσουμε το δικό μας πλούτο και άμα τον αυξήσουμε τότε θα μπορούμε να μοιράσουμε και ένα τμήμα του στις διάφορες παραγωγικές τάξεις. Άκουσες καμία επενδυτική πρόταση το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη? Όχι Κάτι βέβαια, επενδυτικό; γιατί... ναι εντάξει υπήρξε μία πρόταση μια Αμερικανική εταιρεία θέλει να πάρει τα δύο ναυπηγεία του Σκαραμαγκ Εντάξει, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Απλώς το αναφέρω, επειδή μου λες η επενδυτική πρόταση. Ε, το πρόβλημα είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης. Η ρευστότητα, το χρήμα. Χρήμα δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ειδικό μας νόμισμα. Το χρήμα πρέπει να έρχεται Αυτό είναι το πρόβλημα. Και να θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί νομίζω το... έχει τελειώσει και ο χρόνος μας ε, <laughs> Μια κρίσουμε κουβέντα αυτό. να πω ναι. Πολύ γρήγορα ναι. Το 2001 που είμαστε στη Δραχμή Το 75% του χρέους ήταν σε Δραχμές Και μόλο το 25% σε συνάλλαγμα Τι σημαίνει αυτό Ότι τα τοκοχρεωλήσια Του χρέους που πλήρωνε το δημόσιο Σε Δραχμές μέναν στην Ελλάδα Σήμερα όλο το χρέος είναι σε ευρώ Και τα τοκοχρεολύσια Φεύγουν στο εξωτερικό σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο, και κύριε Μπορέλη. ήταν ο Νίκο και Νίκο, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε από τα φιλόξενα μικρόφωνα του XFM στου 20. Πολύ ευχαρίστω. Καλημέρα στους ακροατές σου. Καλή σου μέρα. πολύ ψύχρεμη και καλή φωνή του Νίκο του Ιγκλέση που μας έδωσε ένα στίγμα πώς περίπου γίνονται τα οικονομικά μας αυτή την εποχή τώρα θα πάμε όμως σε ένα σύντομο τελτίο ειδήσεων με τη Σορφία Τυράμου και στη συνέχεια θα είμαστε μαζί με την πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώην Υπουργό την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου που είναι πρόεδρος και του Δικτύου για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι ένα άνθρωπο ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάνω τον βοηθήσω. Γιώργο, μη κατεβαίνεις. Το βάμε. Λιστία, το πορτοφόλι Πέσαμε σε κραυμαγκάμαγκάμα. Μην είναι άνθρωπος. Αλλά μη σε θύμα. Το Crave Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμά τον κίνδυνο. Αλλά κυρίω να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστέ αποφάσει. Σχολή IKMF Crave Maga Πιστοποιημένο εκπαιδευτή Γιώργο Τσαπαλάρη, Εμμανουήλ Λικουίδη 11, Άνω Πατήσια 211 4030 268 FCF Crave Maga.gr Στη σχολή μα λειτουργούν και παιδικά τμήματα. 94.3, Μαμά, τι σημαίνει σπίτι μας είναι όπου κατική καρδιά μας <laughs> Σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά μας κρατάμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή Ναι, αλλά αν συμβεί κάτι στο κανονικό μας σπίτι Ε, <laughs> ανησυχεί συχής. έχουμε την ασφάλεια που μας αξίζει Μινέτα ασφαλώ Κατοικίν. Ασφαλίσει με μοναδικές καλύψεις για κύρια, εξοχική κατοικία, αλλά και για το στεγαστικό σας δάνειο. Μάθε περισσότερα στο μηνέτα.gr ή στον ασφαλιστή σου. Μινέτα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει. 43. Το θρυλικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Κώστος Νικολακούπουλος και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί θα δίνουμε το ραντεβού μας με τα νέα του αυτοκίνητου, των αγώνων, συνεντεύξεις, παρουσιάσει νέων οχημάτων, όλα τα προβλήματα που έχει ο ΜΑΕ, με το ΚΑΡΤ, μέσα από τη συγνότητά μας 94.3 και τον XFM, το θηλυκό ραδιόφωνο και την εκπομπή βέβαια Action Wheels. Συντονιστείτε από 10 Σεπτεμβρίου στο νέο πρόγραμμα και από 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας. Είναι το δελτίο ειδήσιων στις 11.30 από τον XFM και του 94.3. Τις πύλες του ανοίγει τετάρτη το βράδυ το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Σε μια συνολική επιφάνεια 70 τετραγωνικών μέτρων στο Κολωνάκι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει ένα εντυπωσιακό πανόραμα των τεχνολογικών κατακτήσεων των αρχαίων Ελλήνων. Επιστρέφουμε και πάλι το μικρόφωνο στον κύριο Νίκο Καραμπάση. Calling with his calling card It ain't too funny when your brother die. Ain't no pleasure when that girl don't reply Do you love sick letter that you wrote in tears About feeling so bad for a million years Watch out, brother, be alert Whatever you do, don't show that hurt Let's show that Είμαστε στους 94 και 3 στο NXFM. Είμαι ο Νίκος Καραμπάσης. μαζί κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις 12 με τον παλμό των γεγονότων και περιμένοντας να συνομιλήσουμε με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου να ακούσουμε τη μουσική. So subjective I've been so distressed Come back, baby Clean up this mess Clean up this mess Well, it ain't so funny When you'd rather die No. Είμαστε λοιπόν στους 94 και 3 Έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου Την πρόεδρο του δικτύου για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Καλή σας μέρα κύριε Διαμαντοπούλου Καλημέρα κύριε Κραμπάς Να ερχίσω... Να πάτε πάρα πολύ καλά, να έχετε επιτυχίες και να είστε ένα ραδιόφωνο από αυτά που χρειάζεται η χώρα και δεν είναι σίγουρο ότι έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ευχές είναι καλοδεχούμενος και πράγματι αυτή είναι η πρόθεση όλων εδώ το, της νέας παρέας το, του 94 και 3 που από σήμερα ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα. Ε, θα ήθελα να πάμε κατευθείαν λίγο στην πολιτική και οικονομική δισογραφία των ημερών, που βέβαια δεν είναι άλλη από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού είχαμε την παρουσία εκεί ως ήθιστε του Πρωθυπουργού, με την ομιλία του, το Σάββατο στους παραγωγικούς φορείς και με την χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ποια είναι η δική σας αίσθηση έτσι, από τα όσα είπε και το Σάββατο και την Κυριακή. Κοιτάξτε, το πρώτο σημαντικό νομίζω ότι... Είναι η απόλυτη στροφή τη χώρα στι ΗΠΑ. Δεν είναι καθόλου κακό να έχει κανεί μια πολύ συγκεντρωμένη και θετική συνεργασία με μια πολύ μεγάλη χώρα όπω οι ΗΠΑ, αλλά νομίζω ότι η επιλογή τη Σύπρα είναι Αμερική και όχι Ευρώπη. Αυτό κατάλαβα. Και αυτό έγινε με έναν πάρα πολύ προκλητικό τρόπο, αν σκεφτούμε κανεί ότι είναι η πρώτη φορά που πολιτικό άλλη χώρα μιλάει πριν από το Πρωθυπουργό στην έκθεση. Και βεβαίως διάφορα πράγματα που υπόθηκαν, που είδαμε και που ξέρουμε ότι λαμβάνουν υπόψη όσον αφορά τις ελληνομερικανικές σχέσει. Ε, εκεί λοιπόν στην έκθεση αυτό αποτυπώθηκε με τον πιο σαφή τρόπο και αν σκεφτούμε και τι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η Συμφωνία των Πρεσπών που έπαιξαν καταλητικό ρόλο οι Αμερικάνοι. Είναι αυτό που γίνεται με την ανταλλαγή εδαφών στο Κόσοβο και στην Σερβία. Η συζήτηση όλη αυτή, όπου πρώτα στατούν και οι Αμερικάνοι. Και είπαμε και ότι ελληνική... θα αναγνωρίσουμε και εμεί το Κόσοβο, είπαμε. Ακριβώ. Ναι. Και η ελληνική κυβέρνηση ήταν θετική, χωρί αυτό να συζητηθεί καθόλου σε εθνικό επίπεδο, χωρί να γίνει καμία ενημέρωση των κομμάτων. Για ακόμη μια φορά, βλέπουμε μια επιλογή πολιτική που αφορά την εξωτερική πολιτική τη χώρα. Η οποία διαμορφώνεται από έναν πάρα πολύ μικρό κύκλο, ο οποίο δεν είναι ούτε στα επίπεδα του κυβερνώντο κόμματο. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι έγιναν κάποιε διαδικασίε, ότι λείψαν υπόψη αναλύσει, εξεργασίε, τι θα γίνει στο μέλλον, πώ εξελίχθηκε η κατάσταση στα Βαλκάνια, ποιο είναι ο ρόλο τη Ελλάδα κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά δεν είναι δευτερεύοντα, είναι πρωτεύοντα ζητήματα και αναδεικνύονται πάρα πολύ καλά από, την, από το διήμερο αυτό στη Θεσσαλονίκη. Και κατά την άποψή μου, δημιουργούν και πολύ μεγάλα ερωτηματικά το δεύτερο στοιχείο που αφορά την ε, οικονομική προσέγγιση. Ε, Κύριε Καραμπάζη, εγώ θα έλεγα ότι το μηδιακό και πολιτικό σύστημα ε, το σκεπτόμενο αυτή τη στιγμή, δηλαδή λέγοντας σκεπτόμενο που μπορεί να τεκμηριώσει αυτά που λέει, δηλαδή να γίνει μια κριτική τεκμηριωμένη, να γίνει μια ε, πρόθεση, ε, να, να, να ανακοινωθούν προθέσει τεκμηριωμένες, θα έπρεπε να μην αναλύσει καθόλου αυτά που λέει ο κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν μπορεί κανεί να του αποδίδει οποιαδήποτε αξιοπιστία. Τι νόημα έχουν αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη ο κύριο Τσίπρα. Δεν έχει ξαναπεί στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε ξαναζήσει με το φάσμα τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ξαναμιλήσει το 2016. και το 17. Ναι. Έχει... Α, από αυτά που λέει δεν γίνονται απολύτω τίποτα. Δηλαδή να απαξιωθεί και τυπικά και ουσιαστικά η, η λογική των εξαγγελιών από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή καθόμαστε και τι κάνουμε τώρα. Αναλύουμε τις προβλέψεις του κυρίου τζίπρα και τις δεσμεύσεις του για το 2020, το 2021, το 2022. Υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να εξαγγέλει Πρωθυπουργό θέματα τα οποία δεν αφορούν τη θητεία του. Άλλωστε λοιπόν, είναι και τέσσερα ότι... χρόνια πρωθυπουργός έτσι. Ναι, είναι τέσσερα χρόνια Πρωθυπουργό. Ε, δεν ξέρω τι θα... Ε, ε, προφανώς επειδή είναι πολύ κοντά οι εκλογές δεν θα μπορούσε και δεν πρέπει να κάνει εξαγγελίε οι οποίε αφορούν την επόμενη, ε, την επόμενη της, των εκλογών αλλά θα μπορούσε να δώσει ένα όραμα για τη χώρα. Πα, θα μπορούσε να πει πού πάει ας, αυτή η χώρα. Ας... Ε, εντάξει, βγαίνουμε από τα μνημόνια τυπικά. Πού πάει όμως αυτή η χώρα. Θα είναι μια χώρα η οποία θα ασχοληθεί με την... Θα προσπαθήσει και θα επιχειρήσει με ένα συγκροτημένο σχέδιο να μπει στην αιχμή τη τεχνολογία για να πει Είμαστε μια μικρή χώρα. Αλλά πάμε εκεί, θα είναι μια χώρα η οποία θα συνδυάσει τον τουρισμό τη και την αγροτική τη παραγωγή σε συνδυασμό με την τεχνολογία για να μπει στην πρώτη φάση των χωρών σε αυτήν την λογική. Θα είναι μια χώρα η οποία θα αναπτύξει το εκπαιδευτικό τη σύστημα έτσι ώστε να προκαλέσει και να προσκαλέσει ανθρώπου από όλο τον κόσμο. Δεν έδαμε καμία. Προοπτική, το πού θα πάει η χώρα παρότι είδαμε δύο πράγματα ναι, το πάει. ένα να επαναλαμβάνεται η λογική ότι θα, θα είμαστε εντάξει στι υποχρεώσεις μας και το δεύτερο θα πάρε κόσμο αλλά όταν δεν θα είμαι εγώ εδώ ναι. παρότι πολλές φορές ακούσαμε τη λέξη έχω ένα όραμα Γι' ποιο... αυτό αναφέρθηκα αυτό. Ναι, πολλέ φορέ υπάρχει... το ακούσαμε. Ναι, γιατί δεν ακούσαμε ποιο είναι αυτό. <laughs> ποιο ήταν αυτό το όραμα τελικά, ναι. Δηλαδή, όλα αυτά τα δίκαια ανάπτυξη κλπ., τα οποία τα έχουμε ακούσει εκατοντάδε φορέ και στην έκθεση και παντού και επαναλαμβάνονται και όχι μόνο από τον κύριο Τσίπρα, κάπου πρέπει να έχουν και ένα περιεχόμενο. Και ξέρετε, κύριε Καραμπάζη, γι' αυτό και έρχομαι στι αρχικέ μου ευχέ για, για το ραδιόφωνο σα. Υπάρχει πια η ανάγκη μια τεκμηριωμένη δημοσιογραφία. Δηλαδή, οι ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό δεν είναι για να πει την άποψή του. Είναι να πιεστεί, να τεκμηριώσει αυτά που λέει ο Πρωθυπουργό και κάθε πολιτικός. Κάτι που δεν γίνεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις τρεις περίπου ώρες που ακούσαμε χθε στη συνέντευξη που ελάχιστες ήταν οι ερωτήσεις που προσπάθησαν κάτι... Έτσι να δώσουν λίγη ουσία και περιεχόμενο ναι. στα όσα έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Ναι, αυτό είναι μια δυναμία δυστυχώς, εμείς οι δημοσιογράφοι και γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης αυτόν τον καιρό υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, να δούμε πώς θα το διορθώσουμε. Πάντως ο κύριος Τσίπρας είναι τέσσερα χρόνια πρωθυπουργός, αυτά δεν είναι σταφά ακόμη και επίσης είναι εν, όψι, εν όψι εκλογών. Ε, βλέπετε εσείς τις εκλογές να είναι κοντά, τόσο κοντά ώστε να έχει ανάγκη αυτόν τον Θα ή είναι αυτό που είπε ότι θα πάνε Οκτώβριο του 19. Δύσκολο το βλέπω για φθινόπορο του 19. Ε, δεν ξέρεις την πολιτική, κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτού τις προβλέψεις. Η λογική είναι ότι η λογική των πραγμάτων με βάση αυτά που λένε του τελευταίους μήνες και το σχεδιασμό που κάνουν, είναι να πάνε προ το Μάιο ώστε να γίνουν όλε οι εκλογέ μαζί. Νομίζω αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πιο εμφανέ σενάριο. Τώρα, βεβαίω, δεν ξέρει κανένα τι θα γίνει με το Μακεδονικό. Μην το υποτιμούμε, γιατί έχουμε εξελίξει με στο φθινόπωρο και δεν ξέρουμε και πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, πώ τα είδατε, Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία των επεισοδίων στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία. 7, 8, 9 χρόνια βάζει μεγάλα ερωτηματικά για το αν πρέπει να συνεχίσει αυτός ο τρόπος λειτουργίας της έξεσης. Ε, δεν, ε, ό, ό, όπως θυμάστε και τα επεισόδια άλλων χρόνων, τα οποία τότε καθοδηγούνταν από άλλες ομάδες, τώρα είδαμε ομάδες και ακροδεξιές και ακροριστέρας, αλλά φεβαίως είδαμε και διαδηλώσει ανθρώπων οι οποίοι είχαν ε, ε, ειρηνικό τρόπο ήθελαν να εκφράσουν τη δική τους άποψη κλπ. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί πια αυτή η ιστορία τη Θεσσαλονίκη με τον τρόπο που γίνεται. Δηλαδή, και το πολιτικό τη κομμάτι, το οποίο αυτό που κάνει είναι να ενισχύει τα μίση, τα πάθη, το διχασμό και την πόλωση. Κάθε φορά αυτό γίνεται και ιδιαίτερα επί εποχή Τσίπρα, αυτό που γίνεται στην έκθεση είναι να ξαναρθεί το εμεί και εσεί, εμεί που τα κάνουμε, εσεί που τα κάνατε κ.ο.κ. Και, και δεύτερον, εμπορικά, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να ζητηθεί ένα απολογισμό από την έκθεση ω έκθεση. Δηλαδή ένα, ευρωπαϊκ, ένα, ένα εμπορικό γεγονός κρίνεται στο τέλος από τις συμμετοχές των εμπορικών αντιπροσώπων που επισκέπτονται τα περίπτερα, από τον αριθμό των συναλλαγών οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και από τον αριθμό των ε, συναλλαγών οι οποίες πρόκειται να συμβούν, δηλαδή τι έχει συμφωνηθεί να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτά τα στοιχεία δεν έχει δώσει ποτέ η έκθεση. Δηλαδή, το πώ οι πολίτε μπαίνουν για να δουν το πανηγύρι τη έκθεσης, το οποίο δεν το υποτιμώ. Εγώ με Θεσσαλονίκη, έχω ζήσει <Κι> την <τις> έκθεση <Κι> από και ξέρω τι ωραία εποχή ήταν η έκθεση πάντα για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε να ανεβαίνει όλη η κυβέρνηση κάθε φορά, να έχουν όλα τα Υπουργεία περίπτερα. Με σε μια εμπορική έκθεση είδαμε τον Υπουργό να επισκέπτεται το Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Ναι. Πεςτε μου σας παρακαλώ τι νόημα έχει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σε μια εμπορική έκθεση; Όταν λοιπόν το κράτος εξοδεύει πάρα πολλά για να γίνει όλη αυτή η ιστορία τα οποία έχει τα χαρακτηριστικά πια αυτά που ξέρουμε όλοι, όταν το εμπορικό κομμάτι ακόμα και αυτή τη φορά που ήταν οι Αμερικάνικες εταιρείε, δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα έχει. Δηλαδή καλό είναι να εξέτουν όλοι, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι μετά. Ναι. Και, στε, και σταματούμε πού. Στο τι απάντησε ο κύριος τσίμπρας ή ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο κάθε πολιτικός αρχηγός του δημοσιογράφου, Δεν ξέρω αυτό αν εξυπηρετεί τον πολιτικό διάλογο στη χώρα. Νομίζω τον κάνει ακόμα χειρότερο με τον τρόπο που γίνεται. Γιατί είναι μονόλογοι. Είναι μονόλογοι σε ακροατήρια που ο καθένας τα επιλέγει. Oui. Και, και το πολιτικό γεγονός και το εμπορικό θα πρέπει να επανακριθούν. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει. Και να, τι κόστος που να πληρώνει κάθε φορά η Θεσσαλονίκη με καταστροφές, πυρκαγιές, συγκρούσεις, να ανάβουν τα πνεύματα. Δεν πρέπει ως χώρα να κάνουμε μία σωστή ανάλυση και επανεξολεόλογηση όλο αυτό το γεγονό τους. Ως πώς ασφαλώς, θα πάει αυτό. Ασ, ασ, ασφαλώς. Θα ήθελα όμως λίγο να ξαναέρθω σε αυτό που είπατε πριν, στην αρχή της συζήτησή μα, ότι ο κύριο Τσίπρας έκανε μία στρατηγική στροφή επιλέγοντας Αμερική και όχι Ευρώπη. Αυτό γιατί το κάνει, Πιστεύει ότι θα έχει πολιτικό όφελος, οικονομικό όφελος, είναι καλό για τη χώρα και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, πού αποσκοπεί, Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω τι συμφωνίε που έχουν γίνει. Αυτή η στροφή φαίνεται από την αρχή τη θητεία του. Δεν είναι κάτι που. Δηλαδή, ένα προσεκτικό αναλυτή, νομίζω μπορεί να το δει από την αρχή τη θητεία του. Έχει να κάνει με πολλέ συμφωνίε που έχουν γίνει στον χώρο των Ενεργειακό, στον χώρο του λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, στα θέματα τη Λάρισα και τη. Του στρατηγείου, δεν του γίνεται στην Κρήτη με τις βάσεις. Ε, μια σειρά από αποφάσει οι οποίε λαμβάνονται χωρί να ανακοινωθούν. Ε, επαναλαμβάνω από την αρχή ότι που δεν είδε θα είναι ανήκα στην κατηγορία των ανθρώπων που θα έλεγαν ότι είναι. να μην έχουμε σχέσει καλές. Να έχουμε πολύ καλέ σχέσει με τι ΗΠΑ. είναι μια μεγάλη δύναμη. Έχουμε πραγματικά κοινά στοιχεία στην ιστορία μα, αλλά εμεί είμαστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η οικογένεια μα. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι εδώ γίνονται πράγματα τα οποία. Δίνουν στη χώρα άλλη ε, κατεύθυνση. Έχει υποσχέσει ο κ. Σίπρα, έχει αποσχέσεις που αφορούν το δικό του μέλλον, έχει ε, κάνει κάποια deals που αφορούν τη χώρα. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ γνωστά, γιατί η εξωτερική πολιτική είναι τελείω εγκρυπτό και απαραβίστο. Όπω ξαφνικά μα προέκυψε η συμφωνία των Σκοπίων το, των Πρεσπών και ε, τρέχαν όλοι να δουν τι περί πρόκειται, γιατί ούτε η αντιπολίτευση είχε ενημερωθεί ούτε κανένα. Έτσι τώρα βλέπουμε. Εγώ χθες έκανα μία ανάρτηση, γιατί συνειδητοποίησα μέσα από τις δικές μας έρευνες και τις μελέτες του δεκτύου ότι η, ο κύριος Κοντζιάς έχει στείλει ήδη επιστολή στην κυρία Μογκερίνη για, το, ε, για τη συμφωνία για αυτά που συμβαίνουν στο Κόσοβο και, στο, ε, και, στο, και στη Σερβία για την ανταλλαγή αδαφών. Ε, πριν ναι. απαντήσει ο καθένα αν είναι σωστό ή όχι, θα πρέπει να δούμε... Με ποιο τρόπο πάρθηκε αυτή η απόφαση, Είναι κάτι που αφορά τα Βαλκάνια, αφορά την επόμενη μέρα ή εξελίξει που στα Βαλκάνια κανεί δεν ξέρει ποιε θα είναι. Δεν αν Αν ότι μπορεί ναι. να έχουμε νέο είδο γύρου ένταση, πολεμική ένταση. Ενώ... εγώ θεωρώ ότι η, η, η, η συμφωνία των Πρεσπών ε, ήρθε σε μια εποχή που τα πράγματα πάρα πολύ ευνοϊκά. Δηλαδή, είχαμε μια κατάλληλη ηγεσία στα Σκόπια, υπήρχε διεθνή παράγων ο οποίο βοηθούσε. Και αν η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να κάνει αυτή τη συμφωνία ως ένα εθνικό γεγονός, δηλαδή να ενημερώσει την αντιπολίτευση, να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους προηγούμενους πρωθυπουργούς που έκαναν την προσπάθεια αυτή, την προσπάθεια της ενδιάμεσης συμφωνίας του Ανδρέα Παπανδρέου, την προσπάθεια που έκανε ο Καραμαλής, στο... να προσπαθήσει δηλαδή να πει, Είμαστε η συνέχεια μια προσπάθεια που έκανε η χώρα και όλοι μαζί θα υπογράψουμε αυτό που θα προκύψει. Και, και πολύ καλύτερο θα ήταν το αποτέλεσμα και δεν θα υπήρχε διχασμό για ένα εθνικό θέμα. Εάν συνεχίσει αυτή η λογική, δηλαδή ε, συνεργασία με τι ΗΠΑ χωρί να υπάρχει καμία ενημέρωση στην αντιπολίτευση ή στο, σε θεσμικό επίπεδο στη Βουλή, συνεχίσει η ίδια ιστορία με αυτά που γίνονται τώρα στα Βαλκάνια, νομίζω ότι θα υπάρξουν εντάσει και συγκρούσει οι οποίε. Θα διχάσουν πάλι, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τη χώρα. Αυτό είναι ε, εγώ από τις, ε, από τις ε, απαντήσεις του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Επειδή σας, τα, τα οικονομικά σας είπα ότι δεν κατανοώ πια το νόημα του να αναλύουμε αυτά που λέει ο κύριος Σύπρας, γιατί δεν έχει την παραμικρή αξιοπιστία να ανακοινώσει πράγματα. Πού βασίζεται <Συλίου> η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού σήμερα για να ανακοινώσει πράγματα τα οποία θα γίνουν πιστευτά. Είναι πια τέσσερα χρόνια Πρωθυπουργό. Υπήρξε αρχικό τη εξωματική Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ομιλία Τσίπρα στην έκθεση. Έχουμε ε, μεγάλη εμπειρία. Είναι Δεν από, το, το, λοιπόν, είναι ότι από ότι τους παλιότερους κομμάτου. <laughs> το σημαντικό κομμάτι ήταν, αυτό το, κατά την άποψή μου, αυτό που αφορά τι εξωτερικές σχέσει. Ε, πιστεύετε ότι σε αυτό το σημείο μπορεί να έχουμε ένα επενδυτικό έτσι άνεμο προς τη χώρα μας, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Εάν δεν έρθουν δουλειέ, αν δεν έρθουν επενδύσεις και ειδικά ξένες επενδύσεις, δεν προκείται να δούμε άσπρη μέρα, να το πω πιο απλά. Θεωρώ ότι η σύνθεση αυτής τη κυβέρνηση δεν μπορεί να, ε, να εγγυηθεί κανένας είδους επενδυτικό άνεμο και όπως σας είπα είναι σωστό, στο τέλος της έκθεσης, εσείς ως δημοσιογράφος να πάρετε τον πρόεδρο της Ένωση έκθεση και να του ζητήσετε να σα δώσετε στοιχεία. Τι προέκυψε από την έκθεση, σε όλες τις εκθέσεις υπάρχουν τέτοιου είδου απολογισμοί. Γι' αυτό πλέον δεν γίνονται γενικές εκθέσεις. Γίνονται ειδικέ εκθέσεις. Κλαδικές και τομεακέ. Και στο τέλος λες τόσοι επισκέφτηκαν τη χώρα, τόσοι από την Ελλάδα, τόσοι από, την... από τα Βαλκάνια, τόσοι από την Ευρώπη, τόσοι από την Αμερική. Τόσα deals έγιναν. Ο των είναι αυτό. Ο, ο, ο τύρωστος των, των συμφωνιών. Ναι. Να έχουμε ένα στοιχείο, να, να κατανοήσουμε όλο αυτό το πράγμα που καταλήγει. Σωστή. Εκεί θα το εκτιμήσουμε. Πάντως, θεωρώ, γενικά, όπως ξέρετε, το, το, το μεγαλύτερο πρόβλημα... στη χώρα αυτή τη στιγμή επενδύσεις... Ευχόμαστε όλοι να, να πάνε τα πράγματα καλά, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολα με το υπάρχον πλαίσιο που, που κινείται η χώρα. Ναι, κυρία Διαμαντοπούλου, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πάρα πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη συζήτησή μας, θα ήθελα και με την παλιότερη ιδιότητα σας, του, της Υπουργού Παιδείας, να μας, μια και ανοίγουν σήμερα και τα σχολεία, έτσι, να, να μας πείτε δυο λόγια για το νέο νόμο Γαβρούγλου. Ε, γράφτηκαν πολλά, δεν θα λέω, να τα επαναλάβω εδώ, αλλά ε, έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Ε, κύριε Γραμπάς δεν θα εγαρμοστεί τίποτα από αυτό, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει όμως αυτό που ανακοινώσε και σας θυμίζω ότι στην διάρκεια αυτής τη κυβέρνηση είναι η έκτη ανακοινώση που γίνεται για το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτό το θέμα δεν θα αλλάξει ποτέ και θα παραμένει πάντοτε μία διαδικασία να κυνηγούμε την ουρά μα αν θα είναι λιγότερα μαθήματα, περισσότερα μαθήματα, περισσότερες ώρες, ο, ο συντελεστής βαρύτητας στα μαθήματα μεγάλο ή μικρός, θα κινούμαστε γύρω πάντως από το ίδιο σύστημα, εάν δεν γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να μπορέσουν να αξιολογηθούν σωστά, ουσιαστικά, οι καθηγητές και τα σχολεία. Επομένως, όλα τα λύκεια σε όλη τη χώρα με ποιοτικά χαρακτηριστικά να προσφέρουν ίδια εκπαίδευση και ίδια αξιολόγηση, ίδιο επίπεδο αξιολόγηση μαθητές. Άρα ο βαθμό του μαθητή από την Καστοριά, από την Αλεξανδρούπολη, από τα Χανιά να έχουν την ίδια βάση και την ίδια αξία. Επομένως το αποπολιτήριο να μετρά και να λαμβάνεται υπόψη από το πανεπιστήμιο, το οποίο πρέπει να έχει λόγο στην είσοδο των φοιτητών του και επί του αριθμού και επί των προσόντων του. Και αυτό σημαίνει ότι θα αξιολογηθούν ουσιαστικά και με συνέπειε τα πανεπιστήμια. Άρα τα πανεπιστήμια θα είναι ισχυροί, αξιοκρατικοί μηχανισμοί του οποίου θα εμπιστεύεται η πολιτεία, ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή, το πώ τελειώνει το παιδί το Λύκει, πώ ο βαθμό του είναι ισχυρό και αξιολογημένο με αντικειμενικά κριτήρια και πώ μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει κάνει το προφίλ των φοιτητών που χρειάζεται για την επόμενη μέρα. Αν δεν γίνουν αυτά τα δύο, δηλαδή λύκιο και πανεπιστήμιο, το πώ θα γίνονται εξετάσει, δεν θα αλλάξει ποτέ. Μάλιστα. Άρα, τζάμπα ο κόπος να πω έτσι του κύριου Γαβίνη. Ναι. είναι τζάμπα ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και είστε φιλόξενοι στα μικρόφωνα του xfm κομματιά Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι πραγματικά το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια Από εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε αυτή την πρώτη εκπομπή ε, «Ο Παλμός των Γεγονότων» με τον Νίκο Καραμπάση. στο ήχο ήταν ο Σωτήρης ο Καμπόλης, στην επιμέλεια Ελένη Ζώη και Ιρία Αναγνωστοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρία Αναγνωστοπούλου και θα ήθελα να πω σε σχέση με το δώρο που ξεκινήσαμε της εκπομπής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση που θα ξεκινήσει από αύριο ότι εκεί θα μπορείτε με ένα SMS στο 943 και με το επαγγελματικό αφημί της εταιρείας ΕΣΥ του προσωπικού σας να μας το στέρνετε στο 19619 και να δίνουμε κάθε εβδομάδα σε έναν τυχερό το πρόγραμμα ύψους περίπου 500 ευρώ κάνει αυτό το πρόγραμμα, πάτε να το αγοράσετε. Νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το δώρο και γιατί θα πρέπει από το 2019 όποιος θέλει να εισπράξει χρήματα να κόβει απόδειξη ή τιμολόγιο με, τον, με αυτόν τον τρόπο. Δεν τελειώνει ο χειροκίνητος τρόπος, τον μπλοκάκι και όλα τα υπόλοιπα. Επομένως είναι, θεωρώ ένα πάρα πολύ χρήσιμο δώρο από την iSpirit. Αύριο θα έχουμε εδώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Νίκο Σπυρόπουλο, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, πώς το χρειαζόμαστε, τι γίνεται, πώς θα μας βοηθήσει στη δουλειά μας και πώς θα μας λιτώσει πάρα πολλά έξοδα. Γιατί θα μας τα πει όλα αύριο αναλυτικά, μας τα λίγο σήμερα το πρωί, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο δώρο. Τώρα θα ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την Σοφία ε, Ράμου και στη, και στη συνέχεια ακολουθεί ο Άγγελος ομόσκοπας με το πολιτικό ηλεκτροσοκ. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.